Καλώ ήρθατε, καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Αρτεφέ με 90,6, εκπομπή ΑΕ. Δημήτρη Καζάκη και Γεωργία Μπάστα, όπω κάθε μέρα, στα μικρόφωνα αυτή την ώρα, μία και πέντε περίπου, έω τι δύο και μισή μαζί σα. Από Δευτέρα ω Παρασκευή. Εγώ λέω χρόνια πολλά, γιατί σίγουρα σήμερα είναι κάποια γιορτή, αλλά εγώ δεν είμαι καλή στι γιορτές, δεν το θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πηγαίνοντα προ τα Χριστούγεννα, κάθε μέρα είναι και κάποια γιορτή. Οπότε λέμε χρόνια πολλά, βρεπέδη Άσε που μας χρειάζεται αυτή η ερχή, χρόνια πολλά και καλά, είτε γιορτάζουμε ονομαστικά είτε όχι, να το λέμε κάθε μέρα, να το κάνουμε έτσι σύνθημα αυτό. Σύνθημα αντίστασης σε πείσμα της Τρόικα και όλων αυτών των, των εχθρών μας. Σήμερα είναι λίγο δύσκολη μέρα λόγω της βροχής, ε, όλα είναι μπλοκαρισμένα στο δρόμο. Εντάξει, κάντε υπομονή, τα ξέρουμε αυτά, δεν μασάμε, έχουμε άλλα προβλήματα, σημαντικότερα ε, το απολαμβάνουμε. Αν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, απλά θα πούμε ότι η βόλτα θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Λοιπόν, για να σας έτσι περάσει ο χρόνος αν είστε στο αυτοκίνητο ή κάπου μπλοκαρισμένοι, πιο ευχάριστα, πιο δημιουργικά θα έλεγα εγώ, επικοινωνήστε μαζί μας το 5444, επαμ ενώ και το μήνυμά σα και προστολή βέβαια στο 54344, ε, πείτε μας ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας έχει κάνει να απορείτε ή το, το βλέπετε έτσι με κάποια ε, που θέλετε να το σημειώσουμε και να το συζητήσουμε ή στο email της εκπομπής, ε, εκπομπή ΑΕ, παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, επίσης μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή ΑΕ δεν έχει χορηγούς, είναι η δική σας εκπομπή, είναι εκπομπή που στηρίζεται σε εσάς, ε, σας ευχαριστούμε βέβαια για το γεγονός ότι την έχετε αγκαλιάσει και έμπρακτα. Όποιος ε, ε, θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που έχει η εκπομπή ΑΕ μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της εκπομπής εκπομπή ΑΕ.gr και εκεί θα βρει δύο τρόπους για να συμβάλλει ε, με τη συμμετοχή του στο να υπάρχει ε, ανεξάρτητα και δυνατά αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, έχω παρεμβολέ εδώ στο στούντιο. Έχω εδώ έναν κύριο που μου κάνει παρεμβολέ, αλλά τέλο πάντων όταν έρθει η σειρά του θα τα πούμε με αυτό, θα το βάλουμε στη θέση του. Ε, Εχθέ είχαμε μια έκπληξη, δεν ξέρω αν είναι έκπληξη, ε, θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Ε, είχαμε αυτή την απόφαση του Αρίου Πάγου ε, σε ό,τι αφορά την, ε, την υπόθεση για τη ΔΕΗ. Ε, νομίζω βέβαια ότι η πιο ουσιαστική απόφαση θα είναι αυτή που θα πάρει. Μάλλον άμεσα από ό,τι φαίνεται, ε, σήμερα συνεδριάζει το δικαστήριο σχετικά με την αναστολή της απόφασης έως ότι εκδικαστεί η υπόθεση ε, για το θέμα το πώς θα εισπράτεται το χαράτσι, γιατί αυτό είναι το ζήτημά μας. Θες πάντως ο πάγους Πάγος έστειλε αδιάβαστο τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες έβγαινε σε όλα τα ραδιόφωνα και μας έλεγε ότι έχει ένα νομικό οπλοστάσιο τεράστιο, και η νομική του και η νομική του, η νομική του μάλλον πήγαν αδιάβαστη στον Άριο Παγό. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, αλλά πρώτα να πούμε λίγο έτσι, να σας ε, ε, βάλω λίγο στα δύσκολα. Ε, καλή σας ημέρα κύριε Καζάκη. καλώ ήρθατε, βρεχμένος λίγο και τα λοιπά. Καλωσορίσατε. Καθίστε τώρα να ακούσετε λίγο τα δύσκολα αυτά που έχουμε πει. Λοιπόν, σας είπα πριν χρόνια πολλά και γιατί πρέπει να το κάνουμε σύνθημά μας γιατί τώρα θα σας έλεγα τις ευχάριστες ειδήσει. Έρχονται νέες περικοπές επικουρικές και εφάπαξ. Εμείς τα λέμε. Σα τα λέγαμε, αλλά εδώ είναι και τα επίσημα. Δεν τα λένε κάποιοι περιθωριακοί ή κάποια κινήματα ή δεν ξέρω τι, συνωμοσίε κτλ. Τα, τα λένε τα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασία, τα λένε οι συνάδελφοι που καλύπτουν Υπουργείο Εργασία εδώ και χρόνια και είναι και γύρι και εγκριτοί, αρκετοί από αυτού. Και πρέπει να πούμε λοιπόν ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, στο Υπουργείο Εργασία ε, πρέπει να κλείσουν τρία καυτά θέματα. Την ενοποίηση των επικορικών ταμείων που έχει ήδη ανοίξει την πόρτα για μια δομική αλλαγή στο δεύτερο πυλώνα της κοινωνική ασφάλισης, καθώς με τις ευλογίε της Τρόικας και με οριστικό χρονοδιάγραμμα την εφαρμογή του νόμου για τη λειτουργία του ενιαίου Ταμείου Επικορική Ασφάλισης, το ΕΤΕΑ ξεκινάει η μετάλλαξη του συστήματος επικορικών συντάξεων σε κεφαλαιοποιητικό. Λοιπόν, οι αλλαγέ προβλέπονται σε δύο στάδια. Ο νόμο ορίζει ότι έω το τέλο αυτού του μήνα σε λίγες ημέρες δηλαδή, θα πρέπει τα δεκάδες επικορικά ταμεία που έχουν ετηθεί την εξέρεση τους από την ένταξη στο ΕΤΑ να καταθέσουν αναλογιστικές μελέτες που να αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά τους προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ένταξη. Ε, ωστόσο, στις άμεσες υποχρεώσεις της χώρας, όπως στίθεται στο έγγραφο της ΕΕ που περιγράφει όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκταμίευση της δόσης, προβλέπεται ξεκάθαρα ότι όλα τα επικορικά πρέπει να ενταχθούν στο ΕΤΑ προκειμένου στη συνέχεια να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας και το ύψος των παροχών του νέου ταμείου. Να υπενθυμίσω ότι εκτός ΕΤΑ από τον περασμένο Ιούλιο... Όταν και το Ταμείο ξεκίνησε τη λειτουργία του, ε, βρίσκονται οι περισσότεροι φορεί ε, του Ταμείου Επικορικής Ασφάλισης Ασφάλιση Ιδιωτικού Τομέα, το Ενίο Ταμείο Ασφάλιση τράπεζο Υπαλλήλων και το Ταμείο Επικορική Ασφάλιση Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό. Λοιπόν, έτσι να πούμε ότι το ΕΤΑ κατά κάποιο τρόπο έχει μόνο το είκα επί της ουσίας, έτσι, ε, που σημαίνει ότι σε μια πρώτη φάση καλύπτει από του 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένου 1 εκατομμύρια. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με πληροφορίε, ο Υπουργό Εργασία έχει στο συρτάρι του διάταξη νόμου που προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επικορικών στο ΕΤΑ. Δηλαδή, είτε του πασε σε μια αναλογιστική μελέτη που αποδεικνύει τη βιωσιμότητα, πράγμα και λίγο δύσκολο έτσι όπω έχουν διατηρηθεί, μετά το κούρεμα, είναι λίγο δύσκολο να αποδείξει την βιωσιμότητα, ε, διότι έχει, ε, έχει προηγηθεί το κούρεμα, έτσι. Λοιπόν, ε, ακόμα λοιπόν όμω και αν του πα μια αναλογιστική μελέτη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σε διότι μπορεί να βγει ο νόμο που θα λέει υποχρεωτικά, μπορείς δεν μπορείς, θα μπεις στο ΕΤΑ. Ωστόσο, περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια οριστική απάντηση για το αν μπορούν κάποια ταμεία να εξαιρεθούν υπό την προϋπόθεση να μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία, θεσμό που στηρίζει η Κομισιόν. Σύμφωνα με πληροφορίε, ακόμη και όσα ταμεία έχουν ήδη καταθέσει αναλογιστικέ μελέτε για να αποδείξουν αυτό που σα έλεγα, ότι μπορούν να εξαιρεθούν, δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αποδεκτέ. Ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να προβλεφθεί είναι το γεγονό ότι μετα... με την μετατροπή του επικουρικού σε επαγγελματικού βγαίνει εκτό σφαίρα κοινωνική ασφάλισης και κατά συνέπεια διακόπτεται κάθε κρατική χρηματοδότηση. Οπότε αν κάτι τέτοιο προβλεφθεί στι αναλογιστικέ μελέτε δεν είναι πολλά τα ταμεία που μπορούν να αποδείξουν την αναλογιστική βιώσιμότητά τους. Και τέλος να πω ότι ακόμα και αν όλα τα επικουρικά ταμεία ενταχθούν οικειοθελώς υποχρεωτικά στο ΕΤΑ, το νέο επικουρικό δεν είναι βιώσιμο, καθώς βάση των αναλογιστικών μελετών, εντός του 2013, το ταμείο θα έχει έλλειμμα σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, λοιπόν, άρα νομίζω τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, είναι αυτό που λέγαμε, ότι... Κάθε τρίμηνο, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο θα αλλάζουν αυτά που θα έρχονται στη τσέπη μας. Μέχρι που θα καταλήξουμε κάπου, που θα είναι σταθερά αυτό που έχει πει ο Δημήτρης εδώ πολλές φορές και έχουμε υποστηρίξει, ότι θα πάμε σε εγγυημένη σε σύνταξη. Από τον προϋπολογισμό τόσα μπορούμε, 300 ευρώ, λέμε τώρα μια τιμή, τόσα θα σας δίνουμε. Άτσι. λοιπόν, διότι δεν είναι βιώσιμο όλο αυτό το σύστημα. Δημήτρη Καλουσίου τη βροχή σήμερα. Ναι εντάξει δεν είχα Σε την πυρόγα τον κύριο Τσίπρα ούτε το κάνω τον κύριο Πανδρέου οπότε δεν μπορούσα να περάσω εύκολα την Ποσειδώνος. Εγώ όμως σου έχω πει ότι αν θέλεις να ανατρέψουμε το καθεστώς mm. πρέπει να μάθεις τρία-τέσσερα απαραίτητα πράγματα. Α, τι παιδί μου την το κάνω το έχει πάρει και κύριος την πυρόγα εγώ τι να μάθω βαρκούλα. Δεν ξέρω κουίζ. Πείτε μου ένα μέσο για το Δημήτρη Καζάκη, εκτός από αυτά τα δύο. 54-344, περιμένω την απάντηση. Φίλες και φίλοι, εσείς που είσαστε έξω και δοκιμάζεστε σήμερα τη βροχή. Εσείς είσαι μια σύγχρονη πολιτισμένη χώρα, που εάν δεν διαθέτεις πούμε, αυτοκίνητο που να μετατρέπεται σε βάρκα, δεν μπορείς να περάσει από μια κεντρική οδό. Σα ίνις. Θυμήθηκα τώρα τον αστυνόμο Σαίνι. Αυτό έκανε κάτι περίεργα τέτοια γκάτζαετ. Λοιπόν, οπότε. Εμπρόσδεκτο, λοιπόν, καλό μου αυτοκίνητο, θα λέμε. Τέλο πάντων. Ε, του πέρασα λίγο στα δύσκολα. Ε, είπαμε mm. ότι πλέον επικουρικέ και ΦΑΠΑΞ ε, υπάρχει ήδη το σχέδιο στο Υπουργείο Εργασία. Δεν είναι πού θα γίνει κάτι μελλοντικά το 2013. Θα γίνουν άμεσα αλλαγέ ε, ναι, μέχρι το τέλο του χρόνου. Πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τέλο Μαρτίου. Πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα πάντα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι ώστε την άνοιξη που θα γίνουν εκλογές να παραδώσουμε κυβέρνηση, ε, να, να έχουν όλα ε. τα ζητήματα αυτά, να μην να έχει να ασχοληθεί. Να παραδώσουμε mm. στην κυβέρνηση έστερας, mm. για να μας τα κάνει μαντάρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω τώρα, θα απευθυνθώ σε σένα, σήμερα το πρωί, ε, ένας καλός συνάδελφος εδώ στον ΑΡΤΕΦΕΜ, είχε τον κύριο Αλαβάνο. Ναι. Δεν την άκουσα όλοι από την αρχή γιατί δεν έτυχε. Άκουσα όμω προ το τέλο και νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι mm -hmm. που άκουσα. Ε, Βεβαίω καταλαβαίνω από αυτό που άκουσα ότι ο κύριο Αλαβάνο επανέλευε τι θέσει του και για εθνικό νόμισμα και γενικότερα ναι. έτσι ναι. είναι σταθερό και για το πώ πρέπει να γίνει η έξοδος από αυτή την κρίση. Αλλά εγώ άκουσα κάτι Δημήτρη που με χαροποίησε ιδιαίτερα, πρέπει να πω. Yeah, Διότι ο κύριο Αλαβάνο έκλεισε λέγοντα ότι αυτό δεν αφορά μόνο την αριστερά. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά ένα, ένα αριστερό μόνο μέτωπο. Mm -hmm. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο με όλους εκείνους τους ανθρώπους που έρχονται από, διάφορες, έτσι, από διάφορα μετερίζια και τα λοιπά, αλλά εστερνίζονται κάποια κοινά ε, προτάγματα και ιδέες. Και λέω, βρε παιδί μου, ε, μήπως επιτέλους αρχίζουμε και βρίσκουμε το δρόμο μας Μακάρι. κάποιοι Μακάρι. άνθρωποι... Κάποιες ε, προσωπικότητες, και δεν το λέω όπως το λένε κάποιοι άλλοι συναδελφοί, αλλά ουσιαστικά, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Ε, κάποια μυαλά, κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν, που έχουν εμπειρία, που, που, που, και μπορούμε να συναντηθούμε. Μακάρι, το, τουλάχιστον το, ναι. ε? από τη δική μας μεριά ε, δεν θα υπάρξει κανένα κόλλημα σε μια, τη διαδικασία, Εχα. άλλωστε μέτωπο είμαστε. Ναι και, α, και αρχίζουν και βλέπουν αυτό Και έχουμε αυτό. κάνει και πράξη yeah. αυτό ακριβώς που υποτίθεται ότι ανακαλύπτουν κάποιοι τώρα Εμείς το έχουμε κάνει και πράξη τώρα Και αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει copyright σε αυτήν την ιστορία Προς Θεού, όσο περισσότεροι υπάρχει ε, χώρος εμά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί ξεπετάγονται διάφορες ιστορίες όπως για παράδειγμα αντίσταση τώρα γιατί τι εμείς τι λέγαμε αντίσταση χθες Ή τι λέμε εμείς αντίσταση αύριο Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το να μαζέψει ας πούμε τέσσερις ανθρώπους και να φτιάξεις το αντίσταση τώρα παράδειγμα λόγια δεν αναφέρομαι στην κίνηση του κ. Αλαμβάνου mm -hmm. γιατί η κίνηση του κ. Αλαμβάνου υποτίθεται ότι θέτει το θέμα του πετόπου, mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν και να πεις α πούμε ότι εγώ κα, κάνω τις αναλύσεις που κάναμε εμείς α πούμε πριν τρία χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν καταλαβαίνω α πούμε το κόλλημα ορισμένων ας πούμε με το να φτιάξουμε το νέο σύνταγμα. Ερήμιν του λαού και μακριά από το λαό. Δηλαδή, αν δεν, εμπλο... δεν κάνει εμπλοκή το ζήτημα του συντάγματος, παράδειγμα, ναι. το, γιατί με Αμερική μερικοί, α πούμε, υπάρχει μια πρωτοβουλία για το νέο συντάγμα, που mm -hmm. κάνουν διάφορε ενδιαφέρουσε συζητήσει. Mm -hmm. Πολύ ωραία. Το σύνταγμα, όμω, εάν δεν είναι υπόθεση συνολικά του λαού, θα πάμε σε μια από τα ίδια. Δεν πάνε να φτιάξουμε ό,τι θέλετε. Παράδειγμα. Mm -hmm. Τον Απρίλιο του 1974 έγινε η μεγάλη επανάσταση τη Πορ... Πορτογαλία, όπου παρήγαγε ένα εξαιρετικό συντάγμα. Εξαιρετικό σύνταγμα. Mm -hmm. Το οποίο έμεινε Ανεκπλήρωτο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Γιατί. Γιατί ο λαός δεν είχε συνείδηση τι ακριβώς κατέκτησα. Το κατέκτησαν κάποιοι άλλοι στο όνομά του. Ε, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δεν πάμε ξανά εκεί. Αυτό το λέω με λίγα λογή, Γιατί πετάγονται διάφορα φιτσούνια. Δεν ε, λέω τώρα για τις ιστορίες, ας πούμε, τους ώρα που μας έσωσε το χρέο. Δεν λέω τώρα για... Πώς θα το πούμε. εγκεφαλικά, και απαταιώνε δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάμε για ανθρώπου που υποτίθεται ότι πάμε παλεύθερα. Πάλι... Γιατί είναι παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εμεί κάνουμε κλήσει, λέμε λάτε να βρεθούμε, να πάμε να συζητήσουμε μαζί. Δεν καταλαβαίνω αυτό το βιολί. Πάμε να κάνουμε αντίσταση τώρα. Εντάξει, κάντε εξή αντίσταση τώρα. Παζέψτε πέντε άτομα α πούμε, κάντε αντίσταση τώρα. Κάνει ο άλλο συζήτηση για το νέο σύνταγμα και κλεισμένον το θηρών. Όχι πως θα θέλει, δεν θα θέλει καλό ακροατήριο. Με σίγουρος θα θέλει μεγάλο ακροατήριο. Mm. Αλλά το σύνταγμα δεν παράγεται με ακροατήρια. Παράγεται με συμμετοχή. Αποφασιστική συμμετοχή. Μέσα από γενικές διαδικασίες. Δεν θα ήταν και εύσονο εύκολο να βγάλουμε ένα mm. σύνταγμα. Mm. Το πιο εύκολο πράγμα. <laughs> λοιπόν, πω, πάλι φτιάχνουν σύνταγμα. Το, το τι θέλω εγώ. Mm. Και λοιπόν... Οι διαδικασίες του τάγματος πρέπει το καταλάβει. Κάποιος πρέπει να διαβάσει το Τόμας Πέιν του γιατί δεν έχει σύνταγμα η Βρετανία. Και τι σημαίνει σύνταγμα από την εποχή του Τόμας Paine για όποιον δεν ξέρει ποιο ήταν ο Thomas Paine, ήταν η εποχή των μεγάλων δημοκρατικών επαναστάσεων 18ου αιώνα. Λοιπόν, θεωρητικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την εποχή εκείνη και η αγγλική εκδοχή του, του, του διαφωτισμού, του γαλλικού διαφωτισμού. Λοιπόν, θα να καταλάβουμε ως πράγματα. Σύντο γεγονός ότι οι μας είχα πειθεί, μας έχουν πρέξει με το ζήτημα τη δηλαδή, δεν μιλάω για τον κύριο Αλαβάνο, mm -hmm. ενώ α πούμε διάβαζα σήμερα την και. Που θα γράψω ένα κείμενο γράφω ένα κείμενο για τη διακήρυξη της αριστεράς της μπουλκουμές Ιρίζα, τι είναι αυτό Ξίριζα, Ψίριζα, τι είναι αυτό, αυτό ναι. Ναι. Ναι. που λέει για την κυβέρνηση αριστεράς και τι αριστερά είναι mm. με ενοχλεί πάρα πολύ εγώ το έχω πει πολλές φορές με σε βαθμό λεδικά κοργήματος το να μην ξέρουμε τι είναι αυτές οι έννοιες που χρησιμοποιούμε με νοχλεί. δηλαδή το για να προσδιοριστεί ρε φίλε πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα με το οποίο προσδιορίζεσαι. Τι είναι αυτό. Ποιο είναι το ιστορικό του φορτίου. Πώ έχει γίνει αυτή η έννοια. Ή τυχαίνει να την κουγκλάρισε στο ίντερνετ. Παπ σούπε α ωραίο είναι αυτό το παίρνω. Μου κάνει. Ναι. Ψάξε το λιγάκι. Και γι' αυτό λοιπόν για όσου α πούμε θα θέλουν και εγώ νομίζω ότι σήμερα η, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που πλέον αφιπνίζονται δεν αφιπνίζονται απλά αφυπνίζονται ψάχνοντας ξανά την ταυτότητα που θα θέλανε να πάρουν οι ίδιοι αν θέλεις ας πούμε και πολιτικά και κοινωνικά και γενικότερα η έννοια της αριστεράς γεννήθηκε στην πρώτη συντακτική συνέλευση τη συνέλευση των τάξεων στο 1789 τότε γεννήθηκε η έννοια της αριστεράς ωστόσο είχε πολύ μικρή ζωή γιατί αριστερά διότι στα αριστερά της εξουσίας που ήταν ο μονάρχης, κάθισαν εκείνοι που α, ε, διεκδικούσαν πιο ριζοσπαστικά μέτρα, πιο ακραίε τοποθετήσει η ορεινή και η παιδινή, mm -hmm. στην αριστερή πλευρά. Γι' αυτό βγήκε το ζήτημα της αριστεράς. Mm -hmm. Και επειδή στα δεξιά κάθονταν ε, ε, του, της συνέλευσης mm -hmm. των τάξεων εκείνοι που ήταν πάντα με την εξουσία, έτσι κάτι σαν αυτοί που ασκούσαν κριτικοί ήταν ενάντια στην εξουσία mm -hmm. στην αριστερά. Ωστόσο αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι από την εποχή της κυριαρχίας των Γιακωβίνων από τα 1793 και μετά και κυρίω μετά την επικράτηση του αστικού κοινοβουλευτισμού, να το πούμε έτσι η έννοια της αριστεράς έχει αλλάξει χαρακτήρα. Δηλαδή όταν ξεσηκώθηκαν οι Γιακωβίνοι και φτιάξαν το, το σύνταγμα το 1793 η ίδια η, η, ίδια η έννοια της αριστεράς Παράπεζε σε αχριστία. Δεν ήταν πλέον το αριστερό κομμάτι της συνέλευση των τάξεων. Ήταν ένα άλλο πολιτιακό και πολιτικό καθεστώς που του διεκδικούσε την εξουσία στο σύνολό της για το λαό ή για τους ξεφράκοντους ή για αν θέλεις το λαό. Το λαό το όπως τον προσδιορίζε αυτή η τάξη. Άρα έπαψε να είναι αριστερά. Έγινε κάτι άλλο. Το τι άλλο ήταν αυτό είναι μια ολόκληρη ιστοδιο... ιστορική διαδρομή για να αυτοπροσδιοριστεί ή να προσδιοριστεί με βάση τα πολιτικά του, κοινωνικά του χαρακτηριστικά. Ποτέ κανένας που είχε σαν ε, βασική αναφορά τα προτάγματα, την αντίληψη και τον τρόπο που οι Γιακωβίνοι διεκδίκησαν την εξουσία στο όνομα του λαού και προστασφέρον του λαού δεν αυτοπροσδιορίστηκε ως αριστερά. Γιατί? γιατί αριστερά συμπροϋποθέτει δεξιά. Άρα προϋποθέτει διχασμό του λαού. Mm -hmm. Σε εκλογικά σώματα που μπορεί να τα, νέμε, να τα και ο δεξιός και ο αριστερός πόλος μιας κοινο, ενός κοινοβουλευτικού που είναι προϋπόθεση της ύπαρξης τωρινής εξουσία. Τα κινήματα που βγήκαν και που αρνήθηκαν τον αυτοπροσδιορισμό τους ως αριστερά του υπάρχοντο κοινοβουλευτικού ή συστηματος εξουσίας ήταν κι, κινήματα που δεν διεκδικούσαν μερίδιο εξουσίας αλλά διεκδικούσαν το σύνολο της εξουσίας προς όφελος του λαού με το δικό τους πολλές φορές ατελές τρόπο αλλά αυτή ήταν η μεγάλη φορά Γι' αυτό και δεν ανεχόντουσαν να προσδιοριστούν ως μια μερίδα του πολιτικού συστήματος γιατί διεκδικούσαν την αναδημιουργία του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του στο σύνολό του Άρα πως θα προσδιοριστείς εγώ είμαι αριστερός. Με καταλαβαίνουμε mm. ποια είναι η ιστορία του. Mm. Γιατί δεν προσδιορίζονταν ποτέ σαν αριστερά. Υπήρχαν, α, υπήρχε αριστερά και δεξιά μέσα στο ρεύμα αυτό. Μέσα στο κίνημα αυτό. Αριστερή και δεξιά τάση. Ή όπου διαμορφώνουν σε κάθε φορά. Αλλά ήταν κομμάτια, τμήματα οργανικά δεμένα με το κίνημα αυτό. Με, το, με ένα κίνημα που διεκδικούσε πλέον την ολο ολοκληρωτική αλλαγή του κοινωνικού και οικονομικού και πολιτικού συστήματο δεν διεκδικούσε μέρο τη δημοκρατία διεκδικούσε το σύνολο τη δημοκρατία σε τελείω νέα βάση από ό,τι είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε αυτή είναι η μεγάλη διαφορά γι' αυτό και ονόμαζαν να είναι δημοκράτε επαναστάτε δημοκράτες ρίζοσπάστε δημοκράτε δημοκράτες, σοσιαλιστέ δημοκράτε ή μετακομμουνιστέ ή οτιδήποτε που αφορούσε αυτή τη μεγάλη ροή με αυτό το μεγάλο κίνημα. Έτσι λοιπόν το να σε όσα αριστερά σήμερα και δει κυβέρνηση αριστερά σημαίνει ότι είσαι κυβέρνηση ή δύναμη μέρος του πολιτικού συστήματος. Οργανικό μέρος του υπάρχοντος πολιτικού Έχω. συστήματος. Δεν ξεφεύγεις από εκεί. Δεν λειτουργείς απλούστατα διεκτικείς μια πιο οριοποιημένη κατάσταση της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτό σημαίνει. Τώρα, το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να ξεχαδαρίσουμε. Την εποχή του Μεσοπολέμου, ο Βενιζέλος και οι πολιτιολόγοι άλλοι, ξεχώριζαν τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα εθνικά και στα ταξικά κόμματα. Mm -hmm. Τα εθνικά κόμματα ήταν αυτά που αντιπροσώθηκαν ποτέ το έθνος στο σύνολό του. Όχι όμως το λαό. Mm -hmm. Το έθνος. Το έθνος ήταν μια έννοια ε, πάνω και πέρα από το λαό. Οπότε ο λαός δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά να διασπαστεί ανάμεσα στα κόμματα που ξέφρασαν το έθνος. Τα ταξικά όπως τα προσδιώζα τότε ήταν τα κόμματα εκείνα που πρέσβευαν μέρος του έθνους, μέρος του λαού, μια τάξη ρε παιδί μου, μια ιδιαίτερη τάξη. Mm -hmm. Η ιδιαιτερότητα όμως ήταν το ότι στην ουσία τα ταξικά λεγόμενα κόμματα ήταν τα κόμματα ενός άλλου έθνους. Διεκδικούσαν το έθνος προς όφελος μιας α, άλλης τάξης. Και ποιας άλλης τάξης. Μιας τάξης που μπορούσε να δέσει και να ενοποιήσει το λαό. Αυτό αποδείχτηκε στην πράξη. Λοιπόν, σήμερα η έννοια του έθνους, επειδή έχει καταπέσει από την τάξη, δεν τη θέλει. Λοιπόν, δεν μπορεί να αυτό, αυτό προσδιοριστεί. Έχει αντικατασταθεί με την έννοια Ευρωπαίος. Είμαστε Ευρωπαίοι. Οι κοσμοπολίτες. Mm -hmm. Οι πολίτες του κόσμου. Να. Λοιπόν, σε, και, απε, και σε μέσα σε αυτό το πράγμα λειτουργεί μια δεξιά και μια αριστερά. Απέναντι σε αυτό το, το, το πολιτικό σύστημα που προτιωρήσετε σήμερα, δημιουργείται μια, έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση, όπου πλέον τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις εκφράζουν το λαό. Ο λαό που διεκδικεί πάλι το έθνο του. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά. Να. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι η έννοια τη αριστεράς είναι μια συντηρητική, βαθιά, αντιδραστική έννοια. Στη δική μας ε, ιστορία επιβλήθηκε από τον βούρδουλα του χωροφύλακα και του λογοκριτή στη δεκαετία του 1960 στο μετεφιλιακό καθεστώς, όταν τρόμαζε ο άλλος να προσδιοριστεί. Και επειδή τώρα για να, για να ξεφτυλίσει ακόμη περισσότερο την έννοια ή μάλλον για να μπορέσει να συγκαλυφθεί η έννοια του αριστερού ως ως προδευτική έννοια υποτίθεται, χρησιμοποιούν την έννοια του σοσιαλισμού για αυτό το πράγμα. Επειδή δεν έχουν να προσφέρουν μια άλλη εναλλακτική αναμόρφωση ρυζικής αναμόρφωσης της υπάρχουσας πραγματικότητας, εδώ και τώρα, με τους όρους που ζούμε σήμερα, όχι στο όνειρο του κύριου Τάδε, έτσι, χρησιμοποιούν την έννοια του σοσιαλισμού ως ιδεολόγημα όμως. Γιατί είναι ιδεολόγημα. Γιατί δεν συνδέεται με τίποτα από τη σημερινή πρακτική και τη δράση αυτών των πολιτικών δυνάμεων που προσβαίνουν τον σοσιαλισμό. Υπήρχαν δύο ιστορικές διαφορετικές αντιμετώπεις του σοσιαλισμού από την εποχή που ο Ωουεν για πρώτη φορά ανακάλυψε τον όρο. Ο Ρόμπερτ Ωουεν με την νέα Λανάρκ 1825-2025 στη Βρετανία αυτός ανακάλυψε τον όρο σοσιαλισμό και την έβαλε σε κυκλοφορία. Από τότε λοιπόν οι θεωρητικοί έχουν καταγράψει 327 διαφορετικούς ορισμούς του σοσιαλισμού. <Ρι> Εντάξει, λοιπόν, <Ρι> δύο όμως σχολές ήταν. Η μία σχολή είναι αυτή που ήταν, που είναι το ζετμό σε ένα κοινωνικό όραμα, όπου εκεί, δια μαγείας, διότι δεν μας εξήγει κανένας πώς, θα λυθούν όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Είτε με τη λογική, είτε με τη λογική, ας πούμε, ενός ανθρωπισμού που κατάγεται από τη μεταφυσική του διαφωτισμού ή με τη βιβολογική του βούρδουλα όπως είναι ορισμένοι σοσιαλισμοί τύπου παπαρίγα δηλαδή με τη λογική του mm -hmm. σοσιαλισμού του στρατόνα mm -hmm. Σε πιθαργό εγώ σε εξουσία και σου τα προβλήματα. Mm -hmm. Ένα είδος για παράδειγμα μια αναμπα... Αναπορε... αναπαραγωγή των ιδεωδών των επισκόπων του ισοϊπισμού όταν φτιάχανε τις κομμουνισίες να πηγεί στην Παραγουάη το, το 1600-1500 mm -hmm. Αυτό το πράγμα ξανα... ξαναβγάζουν Και υπέρ και πια άλλη σκοπιά Η Σκοπιά που λέει ότι ο σοσιαλισμός δεν είναι... <coughs> δεν είναι μια κατάσταση ή μια συνταγή που κάνει ευτυχισμένη την ανθρωπότητα Είναι μια διαδικασία που κρίνεται από σήμερα, από τον τρόπο που παλεύεις για τη δημοκρατία, από τον τρόπο που υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα τις του λαού σου, από τον τρόπο που διεκδικείς την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση του έθνου σου. Όσο δυνάμεις που επικαλούνται τον σοσιαλισμό, ή που θέλουν να δουν τον σοσιαλισμό, ήταν πρωτοπόρες στην ανάδειξη της διεκδικής δημοκρατίας, της αυτοδιάθεσης των λαών και των εθνών, Τότε ο σοσιαλισμό ήταν επίκαιρο και ήταν άμεσα ορατό με την έννοια τη πάλι των λαών που έβλεπαν να μετεξελίσσεται οι του και με τον τρόπο που θα μετεξελίσσεται ο υπάλλη του. Mm -hmm. Στο βαθμό που οι δυνάμει αυτέ εγκατέλειψαν ή παραποίησαν ή ενσωμάτωσαν αυτά τα αιτήματα στην υπάρχουσα καθεστική έταξη ο ο σοσιαλισμό μετατράπηκε σε ιδεολόγημα, σε σύνθημα αυτοολοκλήρωση ή αυτοικανοποίηση κάποιων περιφερειακών μειοψηφιών που το μόνο που ξέρουν να κάνουν που θέλουν να κάνουν, απλά να γίνουν χαλίφες στη θέση του χαλίφι. Αυτό το, το κομμάτι, αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής να πω στα παιδιά της επικοινωνίας να το κόψουν, να το στέλνουν στην Κουμονδούρο. Και στην Κουμονδούρο και στον περισσότερο. Εντάξει, δεν Έχει Προβλήματα δούμε, περισσότερο. Στήκηση, ναι, δε, τώρα. Άσε, τώρα Όχι, περισσότερο. γιατί έμαθα, α πούμε, από... Από παλιούς συντρόφους. Φτυπάτε από παντού ότι... ο Περσουσούφλος. Σούφλος εδώ πέρα κύμα απολύσεων στο ριζοσπάστι. έτσι, σε ομαδική βάση. Δεν είχαμε πει ότι από τη στιγμή που τους κέκοψαν τη μισή ε, θα έχουν πρόβλημα. Ε, ναι, ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξή. Mm -hmm. Δεν καταλαβαίνω mm -hmm. το εξή. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να καταραίει και δει επαναστατικό όπως λέει. έτσι, Δεν, δεν θέλω να κρίνω. Mm -hmm. Σε μια ίδια εποχή. Mm -hmm. Άκρος επαναστατική και πολλωμένη κοινωνικά όπου τα ταξικά πλέον συμφέροντα να χρησιμοποιήσουμε και μια ορολογία έτσι του ΣΟΡΟΥ ναι. όχι δεν είναι η έννοια της είναι επιστημονική έννοια αλλά απλά το πώς το χρησιμοποιείται συνήθως η πολιτική ορολογία του σωρού έχουν αναδειχθεί στην επιφάνεια όπου ξεκαθαρίζουν πλέον η ήρακες σα... από το σάρι πώς είναι δυνατόν τέτοιες δυνάμεις να, σα... να συντρίβονται, να καταραίουν, να διαλύονται εδώ φαίνεται mm -hmm. το τι σημαίνει να είσαι εξαρτώμενος από τον αντίπαλό σου ή από τον εχθρό ή ε, από αυτόν που Δηλαδή το αστικό κράτο. Όταν είσαι επαναστάτη με κρατική επιδότηση. Ε, αυτά τα περιμένει. Ε, κοίταξε να δει, όπω λέει εδώ στην ανακοίνωσή του, του ΚΚΕ, με αφορμή τη απολύ και τη μειώση. Λοιπόν, ε, στι θέσει Κεντρική Επιτροπή του Κομιστικού Κόμματο για το 19ο συνέδριο, τον Απρίλιο που θα γίνει, προβλέπεται ότι τα επαγγελματικά στελέχη του κόμματο στηρίζονται οικονομικά με ποσό που δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο μισθό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, το μέσο. Ε, το μέσο μισθό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ και εγώ να ότι ήταν ο βασικό γι' αυτό λέω. Τώρα σου λέω εδώ. Ναι. Λοιπόν, ε, ενώ θεσπίζεται ότι το ίδιο ισχύει για τα μέλη του κόμματο που εργάζονται στον τεχνικό ή βοηθητικό μηχανισμό του κόμματο, στον Ριζοσπάστη, στην ΚΟΜΕΠΤ, σε άλλα κομματικά, κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωση, στο εκδοτικό του κόμματος κτλ. Τώρα, έρχεται και λέει, δε, για, για ένα επαναστατικό λέει, εργατικό κόμμα, το ΚΚΕ, διαβάζω την ανακοίνωσή του, έτσι, η κρατική επιχορήγηση δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων του. Το θέμα τη οικονομική αυτοδυναμία του ΚΚΕ είναι κρίσιμο ζήτημα. Και αφορά την ικανότητα του κόμματο να τα βγάζει πέρα και στι πιο δύσκολε συνθήκε. Α, τι μου λε. Άρα, το ΚΚΕ θα κάνει εξόριξη. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Άρα, το ακούμε, ναι. Γιατί δεν τον όλοι τι κομματικέ α <χει> και να δουλέψουν αθληρωτικά στο μηχανισμό Με τα δίνουν τα λεφτά τους τα δίνουν ναι. Όχι, τα ε, δεν μιλάς ε, Δεν μιλάμε καλά για, τους επα... για το επαγγελματικό Α, δυναμικό, για το δυναμικό. Ναι. Να απαραιτηθούν τις κομματικές αντιμιστίες mm -hmm. Όλοι yeah. Και να δουλέψουν αθληρωτικά mm -hmm. Και πως θα ζήσουν mm -hmm. Όπως ζει όλος ο κόσμος Μη Συγχωρείτε Όπω όλος και ο κόσμος Δεν το ξέρουν αυτό βρεσί Δημήτρη τώρα. Αυτό σημαίνει αυτό το, το αυτό το σπορ. Ελάτε να σα να σας δείξουμε εμεί. Τι εργασίε. Τι εργασίε. Δεν το γνωρίζουν. Λέω αν θέλουν το know-how ελάτε να σα το δείξουμε εμεί. Ναι. Πώ το κάνουν αυτό α, το πράγμα. Εντάξει. Και πώ στεκόμαστε. Με νύχια και με δόντια από ό,τι βλέπει τα κρατάνε. Διότι όπω βλέπει η ανακοίνωση καταλήγει. Αυτό μου αρέσει α πούμε. Ότι δεν μπορεί λέει η κρατική επιχορήγηση δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων. Δεν λέει ότι δεν τη θέλουμε καθόλου και την καταγγέλουμε Όχι, σε αυτή βέβαια. την περίοδο που διανύουμε και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πάτε στο και εσεί και η λοιπόν, επιχορήγησή σα. Το είσαι. ερώτημα είναι ότι αν έχει τέτοια μεγάλη εξάρτηση προκειμένου να την πάρει, πόσε κολοτούμπε είσαι σε διδεθειμένε δαγιάννη. Ε, που λε. Και άλλα πολλά. Όλε αυτέ που είδαμε την κυρία Παπαρία που έρθε στο σημείο να υιοθετεί το λόμπι τη δραγμή. Λοιπόν, ένα, ας, δεύτερο. Ας αν έρθουμε σε, σύ, σε σύγκρουση, γιατί φτάσαμε στο σημείο, mm -hmm. οι θέσει του Κουπουέ να βρίζουν τον κόσμο που έχει κατέβει κάτω και που κατέβει και αυτόρμητα σε μεγάλε λαϊκέ κινητοποιήσει mm -hmm. που γνωρίσαμε πέρυσι, όχι πέρυσι το, το καλοκαίρι του 2011. Mm -hmm. Εντάξει. Λοιπόν, εάν βρίζει τον κόσμο που κατεβαίνει κάτω σε λαϊκέ παλαϊκέ συγκεντρώσει που δεν γνώρισε εσύ ποτέ στη ζωή σου, την πολιτική σου ζωή, τότε πως αυτό προσδιορίζεσαι. Εγώ σε αυτό το Πα, θρησκευτική οργάνωση. Δηλαδή, για να καταλάβει σήμερα τι στο Google πρέπει να διαβάζει θρησκευτικά ή θρησκεολογικά κείμενα. Προσωπικά, έχω, ε, έχω εισηγηθεί στον, α, στο μηχανισμό του ΕΠΑΜ να εκδώσει το, α, μια εξαιρετική προσούρα η οποία είχε γραφτεί το 1929 από το Νίκολα Εμπουχάρι, που λέγεται Το Μημονοπολιακό Κεφάλαιο με τα άφια του Πάπα mm -hmm. και που περιγράφει την ηθική της οργάνωση των ισουρτών και των άλλων θρησκευτικών οργανώσεων τη εποχή τη εποχή, μάλλον όλε τι πορεία και με ένα τέτοιο τρόπο που ξέροντα κανεί την κατάσταση στο κόμμα που αντιμετώπιζε ο ίδιο και πολλοί άλλοι συντροφοί του εκείνη την εποχή, αλλά και το πώ μεταξελισσόταν το κομμουνιστικό κίνημα στι του την εποχή εκείνη, λε αυτό ο κερατά τώρα περιγράφει την ισοκομματική κατάσταση στο κόμμα του εκείνη την εποχή, όπω περιγράφει και στην κατάσταση ακριβώ που βιώνουν σήμερα τα όποια ερήπια έχουν μείνει από την εποχή του κομμουνιστικού κίνηματο. Τέτοια πράγματα. Καταστάσει ακραίε. Αντιβγάλλουμε αυτή γιατί τον κόπο και δείχνει. Μια εξαιρετική βαθιά γνώση του θέματο δεν είναι μια επιφυλίδα που γράφτηκε στο χέρι. Έχει βαθύτατη γνώση των ζητημάτων που πιάνει και αξίζει τον κόπο γιατί είναι εξαιρετικά επικερκέ σήμερα. Όχι ω προ το, το πρώτο επίπεδο ανάγνωση το πως απαντάει στι παπικέ εγκυκλίου ενάντια στον πολσεβικισμό τη εποχή εκείνη που κυβέλλει ο Πάπα δηλαδή mm -hmm. το Βατικανό εκείνη. Αλλά έχει μια σημασία πώ χρησιμοποιεί τι παπικέ εγκυκλίου για να κάνει αυτοκριτική και να στρέψει τα, βλέμματα, τα, τα χτυπήματα και στο εσωτερικό του δικού του κόμματος. Έχει μεγάλη σημασία τον τρόπο δηλαδή που το προσδιορίζει. Δηλαδή. Και πώς τελικά ο εκφυλισμός αυτός που προέβλεπε διαμέσου της πολιμικής του, τελικά το βιώνουμε σήμερα, το βιώνουν αυτοί δηλαδή που θεωρούν ότι έχουν ακόμη κουμιστικό κόμμα, δεν ξέρω. Ας πούμε το βιώνουμε σε βαθμό βεβαίως κακουργήματος και ευσβάζοντας. Από την άλλη μεριά έχουμε ε, την του. Ε, ενός κόμματος που αυτό προσγαλείται αριστερό, προτεστικό δείξιο και ό,τι άλλο που είναι τυπικά σωσοδημοκρατικό είναι η, η, από, η απόρρια της συντριβή ε, του α, αυτό που λέγαμε από ακολούσαμε αριστερά μεταπολιτευτικά και που ε, είναι η πεμπτουσία της ιδεολογίας ήτας του κινήματος, ενός κινήματος που τέλος πάντων ο νεροπεντή μου άφησε και κάποια Αποτυπώματα. Το πιο χιδέο από όλα βέβαια είναι στη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θέλει να αντλεί τις βάσεις του τις, τις, από, τον, από το ΕΑΜ. Αν έχεις το Θεό σου δηλαδή. Εντάξει, αφιταρμάστο. Λοιπόν, ο Θεός οτι θέλει παίρνει από την ιστορία. Τα, λέμε, τα λέω όλα αυτά. Πρώτον για να ανοίξει κόσμο μ. καταρχήν να μάθουμε να επεξεργαζόμαστε λιγάκι περισσότερες πληροφορίες. Μην διαβάζουμε αυτά που λέμε mm. πιο βαθιά να βαθαίνουμε τη σκέψη του προβληματισμού μας πίσω από την κουρτινά να κοιτάμε Έτσι, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι όλοι αυτοί τα ζητήματα που καίνουν αυτή τη στιγμή τον κόσμο δηλαδή τι κάνω εντό ευρωζώνης mm -hmm. τι κάνω α, με το χρέος είναι όχι τεταρτεύοντα ζητήματα για αυτούς νούμερο 14 στη διακήρυξη του, ε, του, του ΣΥΡΙΖΑ το που είναι στις θέσεις του Γουγκουέ ακόμη το ψάχνω, δεν το έχω βρει. Ναι, λοιπόν. ναι, να προσπαθούμε και, και... και λίγο τη μετάλλαξη ορισμένων ανθρώπων, γιατί ξέρεις όλοι έχουμε μια ιστορία πίσω μας. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι ξεκομμένο εγώ παιδί μου, έχει μια συνέχεια. Ε, θέλω να πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι προσαρμόζονται ανάλογα στην εποχή προσαρμόζουν και τι ιδέες τους και τα πιστεύω τους, και ναι. το συναντάμε και σήμερα. Αυτό απαιτεί μια οργάνωση που μπούει, ξέρει, και δια, ξέρει και διακρίνει. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, πρέπει και σε αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Και να είμαστε και λίγο να λέμε, αυτός κάτι άλλο μας έλεγε πριν από δύο χρόνια, πριν από ένα χρόνο. Ή ξέρω εγώ αυτό είχε κάνει. Προσέχουμε και λίγο Και καλά εμένα προσωπικά δε, δε δεν με απασχολεί Τον απλό κόσμο, στον απλό κόσμο που αλλάζει Και είναι λογικό είναι μας Όχι μια δεν περίοδο, μιλάμε για τον απλό κόσμο ναι, Μιλάμε για αυρώπους ε, πρωταγωνιστές πράγμα, που... πράβο, Πρωταγωνιστές της, της πολιτικής ζωής Και γενικότερα πούμε, Και που Αυτό, σήμερα εμφανίζονται προτεργάτες της νέας ναι. Ναι. Ναι. Oh. Αυτό είναι μάλλον ύποπτό θα πάμε, θα πάμε, πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα ένα... και μετά να έρθουν να διαβάσουν κάποια μηνύματα, παρακαλώ, που μα έχουν στείλει για τη συζήτησή μα. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο διάλειμμα. Λοιπόν, από σήμερα παίρνουμε σε ένα λίγο διαφορετικό πνεύμα, διότι θα γιορτάσουμε, αυτό είναι σίγουρο, έτσι, δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανένα. Είπαμε όχι στην κατάθλιψη, όχι στην απομόνωση, όλοι μαζί θα γιορτάσουμε. Τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία για να βρεθούμε. Με την οικογένειά μα, με φίλου, με ανθρώπου κτλ. Και σα παρακαλώ πάρα πολύ μην μεγάλη κανονικέ σκέψει. Δηλαδή, σκεφτείτε πέρσι στα Χριστούγια είχα 10 φαγητά και τώρα έχω ένα. Δεν μα πειράζει αυτό, ρε, παιδιά. Έλεω. Το θέμα είναι να βρεθούμε με κόσμο. Να μιλήσουμε, να τραγουδήσουμε, να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, τώρα θα σου διαβάσουμε λόγω. Σα <σχ> πω για ναι. του κάτι. Ναι. Στι δεκαετία του 50, για <σχεδιά> αυτοί που συλέγχουν φωτογραφίε του δεκαδό του 50 και του 60 από <σχεδιά> λαϊκά γλέτεια τη εποχή σε ταβέρνε, θα παρατηρήσουν το εξή, προσέξτε. Ψάξτε τις εδώ. Υπάρχουν, <συμπή> υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες στο ίντερνετ. <συμπή> τέτοιες. Ψάξτε το 50 και το 60. <συμπή> ε, από τα ταβέρνες, <συμπή> λαϊκές <αλλά και> ταβέρνες <συμπή> που συνήθως είχαν και μουσική και όλα αυτά πάμε την εποχή. Εκείνη η αντίχης. Λοιπόν, προσέξτε το εξής. Το κρασί είναι άφθονο. Το πόσα μπουκάλια υπάρχουν επάνω. Αλλά φροντ, δείτε τι φαγητό είχαν πάνω στο τραπεζί ελάχιστο μεζέδες. έως καθόλου Ήταν μεζέδες, μεζέδες ή φρούτα Ή φρούτα λίγος. ή λίγος μεζάδες και, και είχε κάνει όλα παρένια ναι, ναι, ναι, με γιατί ήταν τα δικά τους, γιατί ο άλλος και... ερχόταν για το κρασί, δεν ερχόταν ναι, για το φαγητό, ναι, το ναι, φαγητό ναι. ήταν πάρα πολύ λίγο, ε, ήταν λιγοστό. Ναι. Αφήστε δε, που δεν υπήρχε και το μεροκάματο, δεν άντεχε το mm. με το μεροκάματο mm. να μπορεί να σηκώσει το φαγητό. Mm. Παρ' όλα αυτά, αυτό, αυτή η γενιά γλεντούσε και γλεντούσε πολύ πιο καλά. Ουσιαστικά, ουσιαστικά από ό,τι γλεντ, γλεντάμε σήμερα. Αυτό να το ξαναανακαλύψουμε, γιατί έχει να κάνει με τι κληρονομικέ μα σχέσει, όχι τόσο με το αν φάμε ή Μπράβο, Το φαγητό πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν. Όχι τελείω. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Εντάξει, βέβαια, Δημο, απλά λέω. Πρώτα μα ευχόμαστε να κάνουμε πέντε χρόνια. Όχι Δεν έχω πει παιδιά μου, α δεν πάνε σωστά, εσύ δεν κολλά στη δεκαετία του 50. Αυτό Λοιπόν. Γεωργία, καλησπέρα. Αν και για σένα είναι το μήνυμα, εμένα δεν δηλαδή, Λοιπόν, ε, ονομάζομαι Άρης και το Μάιο γίνομαι 16. Άκου τώρα. Λοιπόν, έχω 1,5 χρόνο που ψάχνουμε σε θέματα πολιτική. Είχε κατασταλάξει στο Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι που έμαθα πριν περίπου 10 μήνε το Δημήτρη. Πήρα. Εσένα. Α. Και το κουκουέ μου μοιάζει πλέον σαν φανατισμένο κρατικοδίαιτο κόμμα. <laughs> <laughs> το κατάλαβε και ο 16χρονο φαντάζομαι. Λοιπόν, με στενοχωρεί το γεγονό. Που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα από αυτή την ηλικία και ενημερώνομαι και ψάχνω καθημερινά. Αλλά χαίρομαι και που είμαι και συνειδητοποιημένο από τώρα. Λοιπόν, σε είδες στην Αλεξάνδρεια μου γράφει εδώ. Mm -hmm. Λοιπόν. Φοβερό ο Δημήτρη λέει όπω πάντα, πραγματικό πατριώτη με πολλή γνώση επί των θεμάτων αυτών. Θέλω να τον ρωτήσει λίγο. Εδώ τον ρωτάμε απευθεία μεσηάρι ε, μου. Δεν χρειάζεται διαμεσολάβηση ο Δημήτρη. Λοιπόν, ε, ε, εγώ σε αυτή την ηλικία μαθητή τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω το ΕΠΑΜ και να δώσω στου ανθρώπου να καταλάβουν τι λέει το ΕΠΑΜ, γιατί μέχρι τώρα έχω πείσει πολλού και θέλω να πείσω και άλλου. Ρώτησε τον τι μπορώ να κάνω εγώ και τι προτείνει να βοηθήσω για να γίνει πιο γνωστό το ΕΠΑ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και για τα υπόλοιπα καλά σου λόγια και θα ναι, προσέχουμε. Ναι, καταρχήν, το, το πρώτο, εφόσον είσαι στην Αλεξάνδρεια, αγαπητέ Άρη, θα ξέρει ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται ε, στα πλαίσια του ΕΠΑΜ mm -hmm. και τα λοιπά. Θα μπορούσε να έχει μια σύνδεση μαζί του. Είναι πάρα πολύ εύκολο ε, και δεν θα έχει και ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, εγώ θα σου πρότεινα το εξή. Λόγω τη ηλικία σου έχει μεγάλη σημασία να μάθει να σκέφτεσαι, όπω και να μά το να μάθει να σκέφτεσαι, έχει, ειδικά σε αυτή την ηλικία, έχει μεγάλη, ε, έχει μεγάλη σημασία η μόρφωση που αποκτά. Και αυτό δεν είναι στενό πολιτικό ζήτημα. Είναι ευρύτατη μόρφωση. Δηλαδή δεν μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο εάν δεν κατακτήσει πρώτα τι γνώσει αυτού του κόσμου. Και να τι κατακτήσει όχι με έναν στήρο εγκυκλοποδισμό ή ακαδημαϊσμό, αλλά κάνοντά πραγματικά όργανο δράση. Δηλαδή, να σε, να, σαν ένα κλειδί, σαν ο, να το πούμε έτσι, πώς να το πούμε έτσι, σαν εργαλεία mm. ακριβία για την χαρτογράφηση ενός κόσμου που α, από σήμερα σε οδηγεί στο αύριο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει διάβαζε περισσότερο. Και όσο περισσότερο διαβάζεις και κατανοείς αυτά που διαβάζεις και δεν έχει σημασία τι διαβάζεις, mm -hmm. σημασία είναι να ξέρει να το επεξεργάζεσαι από εκεί και πέρα ο συνδυασμός με την κοινωνική σου εμπειρία, με την εμπειρία που αποκτάς καθώς μεγαλώνεις, καθώς συμμετέχεις στα κοινά από το μετερίζες σου, τότε πραγματικά θα σου οδηγήσει στα μονοπάτια που πρέπει να... Mm -hmm. και που θα τα καλύψεις mm -hmm. μόνος εδώ δεν υπάρχουν συνταγές δεν μπορεί να σου τόσο πω εγώ θα κάνεις ένα, δύο, τρία βήματα ο καθένας βρίσκει το δικό του μονοπάτι απλά αυτό φροντισέ το να το κάνεις με την παρέα σου να το κάνεις μέσα σε μια συλλογικότητα όπως είναι ενδεχομένως να μην είναι επάνω, ο ΕΠΑΜ. Αλλά και με την παρέα σου. Ε, στη, δικά, στη δική μου εποχή υπήρχε μια πολύ μεγάλη τάση ε, πιτσιρικά της και μη στο Λύκειο, στην ηλικία σου. Να φτιάχνουμε ομάδε αυτομόρφωση, έτσι τη λέγαμε τότε. Mm. καθόμαστε λοιπόν, διαβάζαμε πράγματα και τα συζητούσαμε μεταξύ μα. Και τα συζητούσαμε όπω ξέρουν μόνο 16 χρόνια και 17 χρόνια να μιλάνε. Mm, πολύ ωραία, δηλαδή βρίζοντα ο ένα τον άλλον mm. και mm. παίζοντα φαλιάρε. Mm. Mm. Λοιπόν, αλλά αυτό με αυ... αποκτούσαμε δηλαδή, mm. μέσα με από αυτόν τον τρόπο αποκτούσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε μια γνώση η οποία μας ήταν απαγορευμένη λόγω του συστήματο mm. και λόγω τρόπου πολιτικοποίηση, να το πούμε έτσι, εκείνη εποχή. Και δεύτερο, Μαθαίναμε να μιλάμε, ναι. που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω ναι. τα νέα παιδιά σήμερα, ναι. δεν μιλάνε. Ναι. Και όσα από αυτά μιλάνε, που κυρίως είναι τα πολιτικοποιήμενα, ανοίγουν το στόχο τους και πετάνε τούβλα. <μιλίκο> τούβλα. <Look. μιλίκο> Όπως ακριβώς. Δηλαδή, τούβλα. <μιλίκο> Κρύβεσαι. Γιατί το δράμα είναι, έχουν συνθλιβεί οι προσωπικότητες τους ανάμεσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι άθλιο άθλιο και γίνεται αθλιέστερο ε, μέρα με την ημέρα. Λοιπόν και από την άλλη μια πολιτικοποίηση που και στι δεκά μα χρόνια ήταν μορφή κοινωνικοποίηση, ένταξη στα κοινά δηλαδή, σε, σε μάθανε να, να, να, να, να φεύγει έξω από τον εαυτούλη σου ή από τον κλειστό κύκλο σου και να, να σκέφτεσαι ευρύτερα, που σήμερα όμω δεν είναι καθόλου τέτοιο. Είναι, είναι στην πραγματικότητα το εισιτήριό σου για τον κόσμο των ιδεολογημάτων, του κολλήματος τη τσίχλα στον εγκέφαλο που δεν σου επιτρέπει να επεξεργάζεσαι Ούτε αυτό που μαθαίνεις, δεν το μαθαίνεις, απλά πως να παπαγαλίζεις. Να. Και συμπεριφέρεσαι ως χουλικάνος. Ως χουλικάνος, όπως με ομάδα. Το δικό μου κόμμα είναι καλύτερο, καλύτερο το δικό σου. Και έχεις μάθει και τα επιχειρήματα να τα λέσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σε... σε. Είναι, ναι. Λοιπόν, η πολιτικοποίηση που, σε, που, σε, που σου επιτρέπει να σκέφτεσαι ελεύθερα είναι μόνο εκείνη που σου επιτρέπει να, να, να ασκείσαι με κριτική, με ανελαίτη κριτική, mm -hmm. σε αυτό που μαθαίνεις, είτε στην πράξη, είτε μέσα από τα διαβάσματά σου. Mm. Πάμε να ε, προλάβουμε μέχρι το βελτίο και άλλο ένα μήνυμα. Πάντω, <coughs> ε, ε, ναι. με αφορμή τον Άρη. Από πούμε το εξή ότι ε, ξεκινήσαμε μια, μια εκδοτική δραστηριότητα, ξεκινάμε μια εκδοτική δραστηριότητα στο Επάλλημε στην ουσία να μπορέσουμε να βγάλουμε μερικού τίτλου βιβλίων, τα οποία εξαδικημένου η αγορά δεν μπορεί να σηκώσει με του όρου τη αγορά δηλαδή τα εκδοτικά κτλ. Mm -hmm. λόγω τη κατάσταση και ταυτόχρονα να, που του θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικού για ανθρώπου οι οποίοι ψάχνονται να οικοδομήσουν ξανά μια διαφορετική άποψη για τον τρόπο που πρέπει να κατανούσουμε τη, τη, τη σημαντική πραγματικότητα. Και δεν το κάνουμε μόνο με εγχώριους τίτλους, για παράδειγμα, θα, θα βγάλουμε σημαντικές μονογραφίες ή βιβλία τα οποία δεν ε, βγήκαν ποτέ στην Ελλάδα ή που βγήκαν πολύ παλιά και ξεχάστηκαν ναι. και που εγώ προσωπικά θεωρώ, αλλά και άλλοι φίλοι, το θεωρούμε κομβική σημασία σήμερα να καταλάβεις δηλαδή ε, πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά και ξένους τίτλους οι οποίοι ήταν. Ε, για παράδειγμα πάρα πολλοί με ρωτάνε για το λέει τι την ιστορία, του, του, την ιστορία, το, τη διπλωματική ιστορία της Ελλάδας ναι. Πέντε τόμοι, ποτέ δεν έχει εκδοθεί Αυτό θα λειτουργήσει, θα το Αυτό θα λειτουργήσει εννοείς θα είναι πιο προσβάσιμο σε απο, απόψη τιμών ε, στον κόσμο θα Ναι είναι, θα, είναι, θα κάνουμε το εξή. Θα, θα είναι μια εκδο, ένα εκδοτικό που θα το υποστηρίζει ναι. το ΕΠΑ ναι. με ναι. μια λογική την εξή απλή λογική ότι ο οποιοσδήποτε θα έχει δυνατότητα πρόσβαση okay, yeah. και ταυτόχρονα δυνατότητα συνδρομί. Δηλαδή, αν ανακοινώνεται η υπό το υποέκδοση βιβλίο mm -hmm. και κάποιο με, με μια α, συνδρομή, θα μπορεί να το παίρνει να σε μπορεί... πολύ μικρότερη τιμή, mm -hmm. από ,τι θα, τώρα, από θα ό,τι θα κυκλοφορήσει. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε και ροή και ναι. μάλλον και βιώσιμό οικονομική βιώσιμότητα του εγχειρήματο και ταυτόχρονα φτιάξει εκδόσει για να μπορεί να το πάρει ο σε αυτέ τι συνθήκε που είναι άγριε. είναι το Λοιπόν, νομίζω πρόλαμε πριν το βελτίο και ο φίλο μα Γιάννη Λουκέρης μα στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα σα κύριε Καζάκη και κύριε Μπάστα. Πριν από λίγο αναφερθήκατε σε κάποιου που φτιάχνουν σύνταγμα μόνοι του και, υπάρχει... και ότι υπάρχει κάποια πρωτοβουλία που φτιάχνει σύνταγμα μόνη τη. Ω μέλο τη πρωτοβουλία για ριζική συνταγματική αλλαγή που δραστηριοποιείται επικοινοτρόπω ώστε να υπάρξει νέο σύνταγμα στη χώρα και που φαίνεται να φωτογραφίζεται, θα ήθελα να σα γνωρίζω τα εξή. Πρώτον, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν μπορεί να επιβάλει επιβάλλει τη συνταγματική τη πρόταση, αλλά να προκαλέσει συζήτηση και τελικά αλλαγή πλήρη του συντάγματο. Δεύτερον, φυσικά και υπάρχει συνταγματική πρόταση εκ μέρου τη πρωτοβουλία, αλλά αυτό είναι προκειμένου για να έχουμε πρόταση σε τυχόν διαδικασία αλλαγή και όχι για να το επιβάλλουμε. Τρίτον, η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την αλλαγή του συντάγματο από πλατιά λαϊκή συντακτική εθνοσυνέλευση, στην οποία να μην συμμετάσχουν τα υπάρχοντα κόμματα και οι λεγεοανάριοι του. Τέταρτον, η δημιουργία τη συνταγματική μα πρόταση δεν είναι κλειστή, αλλά ανοιχτή σε οποιονδήποτε στο ίντερνετ, είτε είναι μέλο τη πρωτοβουλία είτε όχι. Και πέμπτον, μα κατηγορείται αδίκως πω κάνουμε κλειστέ διεργασίε, καθώ είμαστε οι μόνοι των οποίων όλε οι συναντήσει μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο ίντερνετ και δίνουμε σε όλα μα τα μέλη τη δυνατότητα να συμμετέχουν είτε διαζώσει είτε μέσω ίντερνετ. Σα παρακαλώ λοιπόν να διορθώσετε τα λεγόμενά σα, είτε αναγνωρίζοντα ότι δεν ήταν σωστά αυτά που είπατε για μα, είτε διευκρινίζοντα ότι δεν αναφέρετε. Αναφέρεστε σε εμά. Αν θέλετε είμαστε πάντα στη διάθεσή σα ω πρωτοβουλία για συζήτηση τόσο θέσεων και προτάσεων όσο και τρόπων δράση είτε στο μέσο σα, φαντάζομαι εννοεί στο ραδιόφωνο, είτε σε ανοιχτή για το κοινό συνάντηση-συζήτηση. Εμεί είμαστε φιλικά διακείμενοι προ όλου όσοι θέλουν να προσπαθούν να κάνουν κάτι για την πατρίδα μα και σε προσωπικό επίπεδο οι περισσότεροι συμμετέχουμε σε ανάλογε πρωτοβουλίε και κινήματα. Σα ακούμε με προσοχή και σε προσωπικό επίπεδο οι περισσότεροι συμφωνούμε μαζί σα στα περισσότερα. Θεωρούμε όμω ότι δεν πράξετε ορθά με τι παραπάνω σας. Ναι, καταρχήν, εγώ δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Προσωπικά δεν την γνωρίζω. Mm -hmm. ε, και κατά δεύτερον, εγώ έχω μια τελείω διαφορετική αντίληψη για το ζήτημα τη δημιουργία του Συντάγματο. Προσωπικά για το Σύνταγμα και για τον τρόπο συγκρότησή του έχω γράψει από το 2001. Όποιο μπει στο δικό μου blog θα δει πάρα πολλά διακείμενα mm -hmm. και αναλυτικά και πιο πρόσφατα και πιο πάλι τώρα. Δεν είναι εκεί το θέμα μα όμω. Mm -hmm. Σύνταγμα που δεν το γεννά ο λαό δεν είναι λαϊκό σύνταγμα ποτέ τα λαϊκά κινήματα οι πολιτικές πρωτοπορίες οι πολιτικές ομάδες που βγήκαν πιο μπροστά από τους άλλους γιατί έτσι γίνεται συνήθως κάποιοι λιγότεροι βγαίνουν μπροστά κινούν το θέμα η βασική τους μόχλευση <laughs> αν το χρησιμοποιήσουμε από τον πυσικό όρο είναι πως θα κινητοποιήσω το λαό για, αυτό, για να συζητήσει αυτό το θέμα που θέλω. όχι να του φέρω ένα έτοιμο πράγμα mm -hmm. έτσι ναι. Λοιπόν, έστω και αν αυτό είναι πολύ σωστό που το κάνουμε και ε, σε ορισμένα κείμενα που έχω δει ή που μου έχουν στείλει και έχω διαβάσει πάρα πολλέ ιδέες είναι εξαιρετικές mm -hmm. για τον τρόπο που θα μπορούσα και εγώ να τις προσπογράψω δεν είναι θέμα Αλλά στο θέμα Σαν της είναι διαργασίας είναι είναι τη Έχει σημασία η διαργασία mm -hmm. και mm -hmm. έχει σημασία για να μαθαίνουμε τον κόσμο mm -hmm. τι σημαίνει τι σημαίνει ασκώ την εξουσία εγώ ο ίδιος mm -hmm. δηλαδή ως λαός, αυτοπροσώπος και δεν θα πέσουμε πάλι πάλι στην παραδοσιακή λογική της διχοτόμησης mm -hmm. της πολιτικής αυτοί που εξουσιάζουν και αυτοί που εξουσιάζονται. έστω και αν αυτό συμβαίνει στα πλαίσια μιας δημοκρατίας Εγώ θα πω στον κύριο Λουκέρη ε, καταρχήν τον ευχαριστούμε που μας ε, ακούει και μας έστειλε ε, τις παρατηρήσεις του ε, θα κρατήσω το ότι ε, θέλει ένα διάλογο και θέλει μια επικοινωνία κύριε Λουκέρι, Ελάτε να μιλήσουμε στο ΕΠΑΜ, λοιπόν, διότι το νέο σύντορμα είναι, υπάρχει υπάρχει είναι υπάρχει. ένα από τα προτάγματα του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, ε, και φυσικά είμαστε ανοιχτοί και στο, στην εκπομπή ΑΕ. Ε, ε, οπότε ελάτε να μιλήσουμε και να τα πούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε ε, κάποιες σταθερέ, κάποιες συνισταμένε για να έχουμε ένα μέλλον μαζί. Λοιπόν, πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων, που έχουμε καθυστερήσει λίγο και θα επιστρέψουμε. Αισθανόμαι ένοχη γιατί και ο ξύλα. <σχει> Τι να κάνω τώρα. Το τζάκι <σχει> επέρχεται. Δε ναι, βγάμε, το έχω τσάκι στο σπίτι. Μα τώρα δεν μου και οι γείτονές μου, το έχω μυρίσει. Για και <σχει> οι γείτονές μου τσάκι. Για τώρα, μια φορά ακόμη θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Το περιβάλλον. Όχι <σχει> το περιβάλλον. <σχει> Αυτού τους γελίους που εμφανίζονται με πατριωτικά διπλώματα και σου λένε ότι <σχει> ό,τι ανοησία κατέβει στο κεφάλι. Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν να υπάρξει θέμα με τον τζάκι. Δηλαδή μαγάει <σχει> για ηλίθιους ψάχνουν μα είναι λέει το διεξίδιο, είναι γενικώς τα διάφορα που βγάζουν ε, δηλητήρια, mm. γιατί τα σημερινά, λέει, πρόσεξε, τα σημερινά ξύλα, ναι. είναι, ποτισμένα, είναι. είναι ποτισμένα με διάφορα πράγματα Α, μέσα. είναι ποτισμένα. Ναι. Είναι ποτισμένα ναι. και πρέπει να προσέχουμε. Ή αυτοί δεν είναι ποτισμένοι που τα λένε αυτά πράγματα και αγνίγουν το στόχο και λένε βλακίες μα είναι ποτέ δυνατό να θεωρήσουμε όλη η πόλη να καίει ξύλα ναι. και για το πώς το λένε στο τζάκι ναι. θα, θα, γίνει, θα, γίνει, θα γίνει υπάρχει θέμα νεύους να τους πλακώσουμε στο ξύλο δηλαδή πριν από, λίγα, πριν από λίγα χρόνια εγώ θυμάμαι ως δημοσιογράφος που μας λέγανε για το περιβάλλον και τις νέες μορφές ε, θέρμανσης και τα λοιπά και πασάρανε τα ενεργειακά τζάκια που καλά κάνανε διότι σε σχέση με το κλασικό έχει καλύτερη απόδοση και, ε, ε, ξύλο καίει okay. Και μας λένε ότι είναι υπέρ του ναι, περιβάλλοντος το... και είναι πράσινη λύση ναι. Και πράσινα άλογα Λοιπόν, λοιπόν απλά... τώρα που το πιάσανε όλοι και τα καίνε τα τζάκια τους γιατί Ναι, να αλλά τα συμφέροντα του κύρου λάτσε, του Βαραδυνογιάννη και των υπολείπων ναι. Δεν συμφέρει το ναι. να τζάκι Πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσει πετρέλαιο ναι. Κατάλαβες τι γίνεται Λες... Και αυτές τους πληρώνουν για να λένε να αυτοί είναι ηληθιότητες Λες να μας βάλουν κανένα φόρο για όσους και με τζάκια θα σου καταργήσω oh, το τζάκι. Παιδί μου, θα Θα σας ραγίσουν. Περιβαλλοντικό φόρο, ότι ναι, δημιουργούμε πρόβλημα στο περιβάλλον ναι, και όποιος, ναι. αγοράζει, ξύλα ναι. και και όποιος αγοράζει. αγοράζει ξύλα να του βάλει και ένα φόρο εκεί που πρέπει να πληρώνει. Α, σαφώς, γιατί όχι. Να το, να, το, να το ανεβάσει πάνω από την ίδια το χαράτσι δεν την κατασταθεί το Όχι, επειδή <laughs> χθε ο Άριος Παγός είπε στον κύριο Στοναρά μεταξύ άλλων ότι μα λε ότι αν το, δεν μπορείς να μαζέψει από αλλού χρήματα αλλά δεν μας το αιτιολογεί αυτό το πράγμα. Να βρήκα εγώ πώς. Σε αυτού που και είναι εξήλαιτα βάζουν τα Δεν ο Άριος Παγός έχει σήμερα συνεδρίαση για το <laughs> ναι, όχι ο Άριος Παγός. Ο Άριος. Ο Άριο Παγωσίλη. Ολομέλεια είναι. Α, α, λέω, λοιπόν, ναι, εντάξει. Α, αλλά εχθέ πήραμε μια πρόεδροση. Πήρα, εχθέ ήταν, ήταν λες, ε, ένα είδο ασφαλιστικών μέτρων, ρε παιδί μου, για να σταματήσουν γρήγορα. Και είπε ο εισαγγελέα, όπω έκανε ο, ο, ο δικαστή υπηρεσία, λέει, ρε παιδί μου, αύριο θα συνεδριάζεσαι και αυτά. Δεν μου λέει τώρα πώ σήμερα. Πήγαινε αύριο. Ο, του, τα πήγε, του τα έστειλε όλα πίσω όμω. Όλα τα ζητήματα ένα-ένα. Ναι, έτσι, που το είδα εγώ από τους δικαστικούς ναι, δεν υπήρχε ε, καμία τελειολόγηση ναι ότι ναι, τους τα το έβγαλε όλα ότι φίλε ήρθες εδώ πέρα στρατεμπάζα αν τυχόν ο, ο Άραος Πάγος το απορύψει, λέω, στην ουσία ναι, το, ναι, αυτό ναι. το ζήτημα δηλαδή την α, την, α, την α, α, αναστολή που ζητάει ο κύριε αναστολή που ζήτησε αναστολή τώρα θέλει ακύρωση, ακύρωση είναι ναι. ακυρωτικό το δικαστήριο ο πάει για ακύρωση λοιπόν αν δεν το ακυρώσει αυτό πράγμα. Αυτό το συλλαμβάνεις δεν το συλλαμβάνεις, το κερατά με τις που έχει κάνει. Καλά, αυτόν έπρεπε ήδη ο Εγγυλέας να έχει παρενέβει, τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα, Έτσι, βέβαια, ο Εγγυλέας ναι. του Αρίου Πάγου είναι άρστα να πάνε, mm. δεν είναι θέμα. Λοιπόν, αλλά το δράμα είναι, είναι, είναι άκη, και είναι το πρόβλημα πάλι με το Σύνταγμα. Όταν αυτός είναι υπουργός, mm. Δεν μπορείς να κινητοποιηθείς εκεί πέρα, είναι θέμα ερμηνείας του νόμου. Κατάλαβες τι γίνεται με αυτή την αθλιότητα που τους έχουν βάλει, που παρέχουν ασυλία στο οποιοδήποτε υπουργέρι. Αν το λέγα εγώ θα ήξερα να κινηθεί όμως. Ω βέβαια, θα σε χανηγώσει μέσα να βρεις που σαν Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, ένας σοβαρό λόγος ας πούμε, γιατί πρέπει να ανασκολούν τελείως να αλλάξουμε το Σύνταγμα ριζικά. Σε και και λέμε... αυτή τη συζήτηση, συζήτηση προηγουμένως, να πούμε και το εξής, ότι σημαντικό. πάμε το τι σημαίνει «κινητοποιώ τον κόσμο», μάλλον το τι σημαίνει «συζητά το Συνταγμά» ναι. είναι συνώνυμο με το «κινητοποιώ τον κόσμο», όχι για να συζητήσει το Συνταγμά, να συζητήσει τα προβλήματά του. Ναι. Μέσα από εκεί βγαίνει η ανάγκη του Συντάγματος. Δεν είναι μόνο το θέμα να πεις το άρθρο 17 είναι προβληματικό ή όχι. Mm. Είναι. Mm -hmm. Γιατί έχει το όσο ο ορίζει. Οπότε ακυρώνει ουσιαστικά οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη έχει μέσα. Λέω τώρα. Όλο το Σύνταγμα έτσι είναι. Φτιαγμένο λοιπόν. Αλλά από την άλλη μεριά πάντα καταλάβει ο κόσμο. Και πρέπει να δει ο κόσμο πώ ακριβώ διασφαλίζεται το δικαίωμά του μέσα από το Σύνταγμα. Αυτό που έχει χάσει ήδη αυτή τη στιγμή. Και mm -hmm. αυτό έχει σημασία. Αυτό σημαίνει. Εκείνη η κριτική μου. Είναι... συγγνώμη <συγλώμη> είτε... να κάνω κριτική κα... να να κάνουμε. Να κάνουμε, <συγλώμη> για να γίνομαστε καλύτεροι ε, ε, είναι, αυτό μου, εκεί μπορούμε... είναι η διαδικασία της διαργασίας είναι αυτό το παράδειγμα που έφερε στο 1974 με την Πορτογαλία ότι μπορώ να κατέβω να φτιάξω συντάγματα θέμα να έχω και συνειδητοποιήσει τι εγώ κάνω έχουμε έχω μια, μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη ιστορία με τα συντάγματα mm. μεγάλη ιστορία λοιπόν ε, στην άνοιξη των λαών 1848-1892 παρέχθησαν πάνω από 40 νέα δημοκρατικά λαϊκά επανεστατικά συντάγματα Λέμε 40 γιατί δεν ήταν μόνο με τους πόλεις. Η Βαυαρία α πούμε είχε τρία ναι. επαρσαρτικά συντάγματα ναι. την εποχή εκείνη. Θέλω να πω για δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμο τόσο πολλά. Κανένα από αυτό δεν στάθηκε. Κανένα. Και γι' αυτό σε ένα από τα φύλλα της ε, εφημερίδας του, του Ρήνου mm -hmm. έγραψε ο, ο νεαρός τότε Κάρολο έγραψε ένα σημείο που μα λέγει Λαε φρόντισε να έχεις ξεμπερδέψει με τις λεπτομέρειες Α, που πριν καταλάβεις την εξουσία. <laughs> ναι. Φε, δε, το, βέβαια. Αυτό δεν είναι, δεν είναι ένα ζήτημα διαλογισμού mm -hmm. ή θεωρίας, έχει να κάνει με τον τρόπο που κατανοεί ο άλλος τα κάθε του και πώς θα τα επιβάλλει mm -hmm. με αυτήν ναι. Και έννοια. Ε, προσπαθούμε και εμεί να βρούμε έναν τρόπο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε τη συνταγή. Απλά την κριτική την κάνουμε και προφανώς σε εαυτό μου. Το πώ ακριβώ κινητοποιείς τον κόσμο ώστε να σκεφτεί αυτούς τους βασικούς όρους του συνταγματός ώστε να τον το περασπιστεί. Και ταυτόχρονα το τι σημαίνει αυτό το σύνταγμα ως προς τη διεξαγωγή ή την άσκηση εξουσίας της ίδιας. Σε καθημερινή βάση, σε πρακτικά ζητήματα. Λοιπόν, χρειάζεται να το κάνουμε αυτό πράγμα, γιατί το πράγμα για το κοροϊδίμα της που θα πέσει. Που πέφτει ήδη mm -hmm. από πολιτικέ δυνάμει που δίθεν αυτοπλασάρονται με τα άμφια του Πάπα του επισκόπου Εσκομπάρ του 1643 ο οποίος α, ήταν ο πιο κομμουνιστής από όλους ναι. αν και μάγιστρος των Ιησουητών ή μάλλον λόγω του ότι ήταν ο μάγιστρος <Κι> <Κι> έτσι <Κι> λοιπόν. ήταν πιο κομμουνιστής ναι, ναι, ναι. <Κι> και είχε έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο ναι. Λίβελο ε, Τι αρθισκευτικές αντιπεραλέχνεις στην εποχή εκείνη που διεκδικούσε την κοινότητα των προϊόντων και της ιδιοκτησία, πως όμως κοινωνία αρκεί αυτή η κοινωνία να διδάσκεται και να υποτάσσεται στους ανώτερους νόμους του υψίστου. Mm -hmm. Εκεί κολλάμε. Εκεί <laughs> υπάρχει ένα μικρό λεπτομέρεια. <laughs> υπάρχει μια μικρό λεπτομέρεια εκεί. Για και... κιόλας, <laughs> στην ιστορία οι Παραγουάι και Ουρογουάι <laughs> που είχαν ακριβώ αυτές τις μεγάλες κοινότητε κομμουνιστικού τύπου να το πούμε έτσι, κοινοκτημοσίνη να το πούμε mm -hmm. έτσι για uh, τι κοινότε των ιδουσουιτών, ήταν αυτέ που πέρασαν με μεγάλη ευκολία στην κυριαρχία των δουλοκτητών Πορτογάλων και σπανών, mm -hmm. όταν αυτοί πλέον πήραν την έργεια του Πάπα και, και τι διέλυσαν αυτέ προκειμένου να πάρουν οι δουλεκτρικέ να πάρουν, πάρουν δούλου. Mm -hmm. αυτοί δεν υπερασπίστηκαν mm -hmm. την κοινοκτημοσύνη mm -hmm. Η κοινοκτημοσύνη όμω που υπήρχε στι φυλέ τη άγρι, τι βάρβα που του χαρακτηρίζαν. Mm -hmm. Ήταν τέτοια, ήταν τόσο ενσωματωμένη με την προσωπική ελευθερία και τη συλλογική ελευθερία των πληθυσμών αυτών που την υπερασπίστηκαν με νύχια και με δόντια σε τέτοιο βαθμό που δεν μπόρεσαν ποτέ αυτοί να γίνουν δούλοι. Όταν, όταν του νικούσαν και του άρπαζαν και του κατέβαζαν κάτω στι φοιτίε για να γίνουν δούλοι, αυτοκτονούσαν. Ναι. Και, αυτοί δεν και αυτοί ποτέ αυτοί δεν δουλοποιήθηκαν. Ναι. Γι' αυτό χρειάστηκε να μεταφέρουν, ε, μεταφέρουν τεράστιε μάζε Αφρικανών από την Αφρική που ήδη είχαν μάθει στο δουλοκτητικό σύστημα και στο δουλοπαρικία, mm. έστω και στα πλαίσια ενός διευρυμένου ευδιευρημέ... φιλετικού σύστηματος και έτσι τους παίρνανε, γιατί είχαν μάθει την υποταγή και τους πηγαίναν στις τρισφυτείες. Σε αυτές τις χώρες δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας. Όχι πήγε, σα ο Παόλο είναι, σα όλα Παόλο το ό,τι κατάλαβα είναι. Αν ναι, είναι στο Σαουπάολο σήμερα, ναι. παρακολουθεί. Δεν σου πήγα να σε πιάσω, αλλά τα ξέρει ακριβώ, τέλο πάντων. Ναι. Λοιπόν, μα λέει ο φίλο ο Κωνσταντίνο, οι νεότεροι δεν ξέρουν ιστορία και μα ζητάει βιβλιογραφία. Μα το ζητάνε πολλοί φίλοι. Εμεί παρουσιάζουμε βέβαια κάποια βιβλία. Ναι. Ε, προσπαθούμε. Ε, και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τον καλεσμένο μα που είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Mm -hmm. ε, με αφορμή βέβαια θα έλεγα το βιβλίο που εκδίδει τώρα. Ε, αλλά γενικότερα γιατί είναι ένα από του ανθρώπου ε, που σε αυτή την κρίση μας έχει βρει σταθερό σταθερός στις του ε, δεν κάνει κολοτούμπες δεν ανακαλύπτει πράγματα έτσι. έχει μελετήσει και έχει μια σταθερότητα λοιπόν χαιρετούμε τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα καλό σας μεσημέρι σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας κύριε Κατσανέβα ευχαριστώ και εγώ ε, παρουσιάζεται αύριο αν δεν κάνω λάθο στο νέο σας βιβλίο που μας δίνετε κάποιες απαντήσεις για το ευρώ ναι είναι μια εκδήλωση περισσότερο παρά βιβλίου με την ευκαιρία του βιβλίου για να μιλήσουμε και να συζητήσουμε το θέμα mm -hmm. ευρώ- δραχμή, ε, Να απομυθοποιήσουμε, αυτό είναι και ο τίτλος του βιβλίου, να απομυθοποιήσουμε το μύθο του ευρώ mm -hmm. και να, να δώσουμε στον κόσμο απαντήσεις σε όλα αυτά τα τρομογλα, τρομολαγνικά ερωτήματα του τύπου δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε βενζινη δεν θα έχουμε πετρέλαιο, δεν θα έχουμε φάρμακα, όλα αυτά που εξαπολύει το Κατεστημένο για να τρομοκρατήσει τον κόσμο ε, στην περίπτωση που ε, θα επιστρέψουμε στον οικονομικό μα. Κάτι που θα γίνει έτσι κι αλλιώ, κάποια στιγμή. Όπω και ο κ. Καζάκη, ε, ηρωικό και μοναχικό παλαιότερα καβαλάρη, έχει επανειλημμένα θέση το θέμα. Αλλά ξέρετε, ναι. ε, η μοναξιά πια του κ. Καζάκη και η δική μου εν μέρει δεν είναι πια όπω ήταν στο παρελθόν, γιατί σε μεγάλη πλειοψηφία πλέον ο κόσμο. Έχει μεταστραφεί εντυπωσιακά γιατί έχει καταλάβει ότι ο, ο δρόμος του ευρώ είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κόλαση. Ναι. Νομίζω ότι αποτυπώνεται πλέον και στις ε, δημοσκοπήσεις, α, ε, α, ε, απόλυτα, κύριε Κατσανέρα. Απόλυτα. Ε, δηλαδή, ε, αν και μας παρουσιάζουν συνήθως τα άλλα στοιχεία, ε, υπάρχουν αυτά, δεν μπορούν να τα προσιοποιήσουν και ε, ε, εκεί εξηγούνται και πολλά από τα ζητήματα που βλέπουμε και στις αλλαγές τις πολιτικές που πάνε να συμβούν στους συσχετισμούς και στα νέα σχήματα. Διότι έχουν αντιληφθεί αυτή τη μεταστροφή του κόσμου. Το δράμα είναι ότι τα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα προσκύνημα, τα ναι. κόμματα, δεν έχουν καταλάβει. Είναι, είναι ουραγή των εξελίξεων. Δεν έχουν καταλάβει αυτή τη μεταστροφή του κόσμου, η οποία είναι, είναι τεράστια. Είναι έχει ξεπεράσει άνετα το 50% πολύ περισσότερο βέβαια. αν ρωτήστε τον απλό κόσμο, αν υπάρχει λέει, μια δημοσκόπηση σωστή ε, πάνω στο θέμα ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι το ευρώ είναι εγκληματικό νόμισμα είναι ένα νόμισμα που υποκρύπτει το χαμόγελο της κυρία Μέρκελ και του φοβερού αυτού τύπου του κ. Σόιμπλε που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κερδοσκοπούν σε βάρος χωρών σαν την Ελλάδα αυτό το είπε ο κύριο Σόιμπλε πριν από λίγες μέρες. Την είπε κάτι πολύ απλό. Ναι. Ε, όταν το ρώτησε η Μπίλ, η δημοσιογράφο δηλαδή. Ναι, ε, πράγματι επενδύουμε, βάζουμε χρήματα στην Ελλάδα. Αλλά βγάζουμε πολλά περισσότερα. Βεβαίω. Το είπε απλά. Αυτό τα λέει όλα. Τι Κύ, έγινε κατσαν... δηλαδή ναι. σε βάρος του ταλέπορου ελληνικού λαού. Κύριε Κατσανέβα, είπατε στην αρχή. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, ότι έτσι και λοιπόν θα πάμε σε εθνικό νόμισμα. Ε, το ζήτημα νομίζω εδώ πάντα είναι πώς θα πάμε σε εθνικό νόμισμα. Ε, αυτό είναι το κώδικο. Αυτό είναι, είναι το κωβικό ζήτημα και εμείς ε, και ο κ. Κατσιάκης έχουμε ε, σχεδιάσει, έχουμε δώσει ένα σχέδιο επιστοφής στο εθνικό νόμισμα, το οποίο άλλωστε και σε αυτό το το βιβλίο το οποίο είναι πολιτικό βιβλίο και οικονομικό βιβλίο μέσα εμπεριέχεται εν πωλή και αύριο στην πολύ σύντομη παρουσίαση θα το επαναλάβω βεβαίω το, το, το, το ρεζουμέα αυτού του σχεδίου ναι, ναι. το οποίο έχει 1, 2, 3, 4, 5 σημεία βασικέ παραδοχέ. Άλλωστε πρέπει να σα πω ότι για το ίδιο θέμα είχα στείλει και πρόταση στο Wolfson Prize πριν από ε, ένα χρόνο δυστυχώ. Ε, μετά από το κλείσιμο των, της προθεσμίας, ε, μου απάντησαν ότι την έλαβαν υπόψη τους, ε, με, μου είπαν χίλια δύο καλά λόγια, και λήφθηκε υπόψη στην τελική απονομή που την πήρε ο Ρότζερ Μπούτου, ο οποίος παρουσίασε ένα σχέδιο για την... Έξοδο μιας χώρας όπως η Ελλάδα από το Ευρώ. Δηλαδή το σχέδιο το έχει κάνει ο Ρότζερ Μπούτου, το έχουν κάνει διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, το έχει κάνει ο ταπεινός όδρος Κατσαλέβα, ο Δημήτσο Καζάκης και από ό,τι φαίνεται δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση, όσο ήθελε να κάνει. <one admission tables> á, αυτό, το σχέδιο υπάρχει. Και αν θέλετε να σα πω ένα-δύο σημεία. Ναι, αυτό θα σα ρωτούσα τώρα, αν μπορούμε έτσι να δώσουμε δύο σημεία χαρακτηριστικά. <instance dysfunction hunters> okay. ε, καταρχήν ε, θα πρέπει να. Ε, ε, ε, Οδηγηθούμε σε μια συντεταγμένη στάση πληρωμών και επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους με υποτίμησή του ε, με, με, με, με, με μείωσή του κατά 50 με 70%, 100 κούρεμα δηλαδή, και ε, με γέννηση του χρόνου αποπληρωμής μαζί και με μια περίοδο χάριτος 2 με 3, με 3 έτη. Η υποτίμηση της, πλέον, της νέας δραχμής έναντι του Ευρώ θα είναι αρχικά τη τάξη του 50% και αργότερα ανάλογα με την συγκυρία μπορεί να διολυθήσει πολύ προσεκτικά σε συνδυασμό με αναλογίες σε ένα καλά θυνομισμάτων που θα εμπεριέχει σκληρά και μαλακά νομίσματα. Δηλαδή θα περιέχει το ευρώ, το δολάριο αλλά και την τουρκική λίρα Δηλαδή κάπου θα είναι σαν ένας οδηγό αυτό το που θα πρέπει να πάμε. Αυτό θα δημιουργήσει αμέσως μια ε, ενίσχυση, όχι ενίσχυση, ριζική ανατροπή της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας θα κινητοποιήσει την αγορά και θα βοηθήσει φυσικά στα, στην στήριξη των υλικών προϊόντων της ελληνικής παραγωγής. Βέβαια, το λεπτό σημείο είναι ότι την πρώτη περίοδο που υπολογίζουμε θα διαρκέσει 4 με 14 μήνε. Σε αυτή την πρώτη περίοδο πρέπει να είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση που να είναι πολύ προσεκτική να μην δημιουργηθεί κλίμα παροχολογία, δηλαδή θα εκδίδεται χρήμα από το πολλαργό, αλλά δεν πρέπει να δοθεί και η εντύπωση ότι θα το πετάμε και από το παράθυρο και θα αρχίσει δηλαδή μια... Ε, ότι άκρη ε, ε, ε, ναι. Ε, γιατί τότε θα δημιουργηθεί ένα κλίμα ψυχολογίας που θα μας οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες. Mm -hmm. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε στον κόσμο από τώρα ότι θα πρέπει να περιμένει για την πρώτη περίοδο της προσαρμογής όπου θα υπάρξουν κάποιες αριθμίε και ελλείψεις στην αγορά αλλά η κυβέρνηση οφείλει αυτές τις ελλείψεις να τις καλύψει και με διακρατικέ συμφωνίες και ασφαλώ μπορεί να το κάνει. Βεβαίω το, το χαβιάρι, τα πατέ, τις πόρσεκα γεν, το ουίσκι που το μαζίψε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται το συζητάμε, έτσι, Κύριε Κατζανέβα είπατε κάτι που είναι κλειδί Το θέμα είναι ποιοι θα χειριστούν αυτό το ζήτημα ναι. Πάντα είναι κλειδί διότι οι ιδέες υπάρχουν, δρόμοι υπάρχουν Αλλά ερχόμαστε στην πράξη και εκεί αφορά κυρία, ανθρώπους Εάν ε, ε, ε, ε, ε, ε, αυτοί που κυβερνούν σήμερα δεν καταλάβουν εγκαίρως Τον ολιστυρό τραγικό δρόμο στον οποίο οδεύει η χώρα Τότε το, την υπόθεση θα την αναλάβει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, όπως έγινε και στην Αργεντινή. Εκεί μάλιστα μεσολάβησαν και μεγάλες αιματοχησίες, yeah. κάτι το οποίο όλοι το απευχόμαστε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο βεβαίως, τα πράγματα θα τα διαχειριστούν άνθρωποι που τα ξέρουν, τα γνωρίζουν, και έχουν την δυνατότητα να τα διαχειριστούν. Σε καμία περίπτωση όμως ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Παπα-Κωνσταντίνα. Ε, νομίζω από απ το υπάρχον πολιτικό σκηνικό δεν μπορούμε, πιστεύω εγώ, ναι. να υπάρχει ούτε εμπιστοσύνη ούτε... Ναι, δεν θα είναι κανένας από αυτούς, αυτοί ναι. δώσανε εξετάσει, είναι βαποράκια στη δόση προς τον ναρκομανί, γιατί ως ναρκωμανείς λειτουργούμε εμείς σήμερα. Περιμένουμε τη δόση μας ναι. και μας την πετάνε σαν ψίχουλα, σαν τυρίδι, δηλαδή και τρέχουμε από πίσω. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το διαχειριστούμε. Οι οποίοι μάλιστα φοβάμαι ότι θα φύγουν με ελικόπτερο. Θα τραπετεύσουν όπω οι ομόλογή του στην Αργεντινή. Κακήν κακός δηλαδή. Εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί. Εύχομαι η κυβέρνηση αυτή, δεν αναφέρομαι στον Σκουτάρα ο οποίος mm. είναι υπάλληλος της κυρίας Μέρκελ, mm. αναφέρομαι στον κύριο Σαμαράκη και στους άλλους ότι θα καταλάβουν κάποια στιγμή το λάθο του, το αδιέξοδο στο οποίο οδεύει σήμερα η ελληνική οικονομία, αρκεί να... Να, να, να δείτε μόνο την έκθεση του ελεκτικού, του ελεκτικού Συνεδρίου που βγήκε προχθές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 50, περίπου 50 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο το οποίο δεν ναι. μπορεί να εισπράξει. Στην ναι. την άλλη μεριά το δημόσιο προστάει πάνω από 10 δις. Ακριβώς. Προμηθέτε, σε σε προμηθέτε. Δηλαδή, <laughs> μιλάμε για... Είναι μ, μιλάμε για μια σιζοφρένεια και ένα διέξοδο. Είναι... Κυρία Κατανέβα, πριν κλείσουμε, μην ξεχάσουμε. Θέλω να, να πείτε για να ακούσουν οι ακροατέ μας πού γίνεται αύριο η παρουσίαση και αυτή η ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, είναι αύριο στις 7 το απόγευμα, ναι. 19 δεκεμβριου 7 4η-19 Δεκεμβρίου, στη ΣΤΟΑ του βιβλίου, παφές 5. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο προβληματισμένο που δείτε να έρθει. Φυσικά ο Δημήτρης Οκαζάκης θα είναι εκεί μπροστά και βεβαίως θα πει την άποψή του όπως και αρκετοί άλλοι επώνυμοι και όχι επώνυμοι δεν θα έχουμε πάνελ και παρουσιαστές θα πρωτοτυπήσουμε με ένα σύντομο βίντεο Α, ε, το οποίο θα παρουσιάσει το θέμα και ιδιαίτερα με αναφορές στην περίφημη συμμορία της δρασμής, εμάλυνα και σκοπούμε. θα μιλήσω εγώ ελπίζω σύντομα, όχι ελπίζω, σύντομα, και μετά θα δοθεί ο λόγο στον κόσμο. Α, μπράβο. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία να βγει ο κόσμος να έρθει, να κάνει τη βόλτα του, να μιλήσει, να προβληματιστεί για ίσως το πιο φλέγον ζήτημα και για να αρχίσει να γίνεται ουσιαστικός διάλογος. Αυτό είναι το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κατσάνεβα. Καλή επιτυχία για αύριο και θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω αύριο στις 7 το απόγευμα στη Στοά του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου Μαζόγλου, είναι, είναι στο κέντρο, είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία ε, να κάνετε μια γενικότερα, πες ότι παίρνω ρε παιδί μου το λεωφορείο, το Trump, το οτιδήποτε, κατεβαίνω στην Trump Αθήνα. 2. Κάνω την ωραία τη βόλτα και καταλήγω στις 7 εκεί όπου θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα είσαι και εσύ Δήμητρη, από ό,τι άκουσα. Ναι, έχω πληθεί και έχω πει ότι θα βρισκόμα Θα Ρίως. είναι κι άλλος κόσμος mm -hmm. και θα γίνει νομίζω μια ουσιαστική συζήτηση για να είναι μια πολύ ωραία φορμή. Ε, γι' αυτό που λέμε έτσι, για να μπει επιτέλου η βάση, ο κόσμος να μαθαίνει πως είναι να παίρνει μέρος σε αυτές τις διαδικασίες και πόσο πλένε μετά, να πάρεις μέρος και τη διαδικασία να φτιάξει σύνταγμα. Γι' αυτό <laughs> που λέω. Ναι. ότι κάπως έτσι γίνονται τα, τα θέματα λοιπόν, και τα ζητήματα. Ε, Τετάρτη αύριο, ωραία, αύριο το απόγευμα λοιπόν το νέο ραντεβού. Δεν ξέρω σήμερα, είσαι κάπου και δεν το έχω πει. Όχι, ούτε εγώ ξέρω, ξέρω εγώ, ξέρω κάποιος είσαι, άλλος και δεν ξέρω δε, δε, εγώ. Εντάξει, δεν είσαι, δεν βλέπω κάτι. Αυτό μπορεί να συμβεί και αυτό δηλαδή ακόμη. Λοιπόν, Άλληνα για φέρω. το τέλος θέλω να σου πω, έτσι, εντάξει, έχουμε δύο λεπτά χρόνο. Πάτως να και μιλάμε για ζητήματα δημοκρατίας, άνθρωποι και Προσέξτε τώρα, ο Σαμαράς συναντιέται με τους εκπροσώπους των πολιεθνικών. Ε, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, γιατί δεν δημοσιοποιούνται πρακτικά π Τι νομίζεις ότι... Δηλαδή Α, θέλω να πω δηλαδή ναι. ότι ναι. Τι, τόσο, τι κρυφό είπανε για να μην δημοσιοποιούνται. Δηλαδή όταν μιλάμε, όταν ο Πρωθυπουργός ένας χώρας, ο εκπρόσωπος ενός κράτους mm -hmm. ή μιας κυβέρνησης συναντιέται με μέρος των πολιτών αυτής της χώρας. Ναι. Με αυτήν την σκεπτικό δεν λέω. Ναι. Ναι. Για δημόσιες υποθέσεις. Mm. Οι υποθέσεις αυτές είναι δημόσιε μόνο όταν ο πολίτης έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές. Mm -hmm. Οποιαδήποτε άλλη υπόθεση καθ' διαδικρευτεί ή κλειστεί πίσω από τι πόρτε είναι ιδιωτική υπόθεση. Και όταν υπάρχει κυρίαγη το ιδιωτικό συμφέρον, ναι. ιδιωτική συναλλαγή mm -hmm. και όλα αυτά τα παραπαντούντα. Λοιπόν, μας πλα, διοχέτευσε το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Είναι τα ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν δημοσιεύεται πρακτικά. Ναι, ναι. Πρακτικά. Θέλω να, να ξέρω τι κουβεντιάζει αυτό στο όνομά μου. Ναι. Δηλαδή. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ένα από τα βασικά ζητήματα της δημοκρατίας είναι αυτό. Ότι δεν μπορώ, φανταστείτε ότι δεν είναι πολύ εθνική. Mm. Ότι πήγε, πήγαν πούμε, οι εκπρόσωποι των εμπόρων, οι εκπρόσωποι των, των αναπήρων Ελλάδας. Ναι. Έτσι. Και συζητά, αυτά πρέπει να δημοσιοποιούνται με πρακτικά στενογραφημένα. Δηλαδή, mm -hmm. κανονικά, να ξέρω εγώ τι συζητάνε. Γιατί δεν συζητάνε mm. για την τσέπη του κύριου Σαμαρά και για την τσέπη των άλλων δεν είναι προσωπική, προσωπική του κουβέντα Έχει στο σαλόνι τους Εντάξει? πολύ λίγα πράγματα στις δημόσιες υποθέσεις δεν είναι δεν μπορούν να είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο, mm. ελάχιστα και αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο την άμυνα της χώρας, αλλά και αυτή εάν το δούμε σφιχτά το πράγμα και πραγματικά είναι εθνική άμυνα Μόνο εθνική άμεσα και ο τίποτα άλλο πίσω όπω είναι το εκάση φέρων δεν οτιδήποτε άλλο. Και αυτά μπορούν να γίνουν τα πρακτικά, αυτά μπορούν να είναι αναπενταετία διαθέσιμο στον κόσμο. Ναι. Γιατί αναπενταετία το λέω, γιατί αλλάζουν τελείω. Και ε, βέβαια η συνθήκη συνταγή. Ο, ο σχεδιασμό ε, τα πάντα. Καλύτερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το παραμύθι ότι εγώ είμαι κυβερνητικό αξιματούχο και ξέρω πράγματα που δεν ξέρω εσύ. Mm. θα πρέπει να το πετάξουμε στα σκουδια. Ναι. Δημόσιε υποθέσει προποθέτει ότι το δημόσιο γνωρίζει. Mm. Και το δεν, μπορεί να... εμείς. δεν μπορεί ο υπάλληλό μα, ένα υπάλληλο του λαού, αυτό είναι να, ένα κυβερνητικό πρέ... ε, έτσι, έτσι να... Αυτό είναι ένα κυβερνητικό στέλεχο, αυτό είναι η κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να ήταν η δημοκρατία. Μπράβο, λοιπόν, Τώρα ναι, δεν δεν δημοκρατία. μπορεί να έχουν μυστικά από τους εργοδότες τους. Ακριβώ. Το και, και πώς να το πούμε, και να είναι και. Όχι απλά μυστικά. Δεν μπορούν να είναι και κλεισμένοι το θηρόν συναντήσει. Mm. Διότι πολύ απλά συζητάνε στο όνομα και ω εκπρόσωποι ενό λαού. Mm. Άρα ο λαό οφείλει να γνωρίζει. Δηλαδή έρχεται μια ξένη αντιπροσωπία. Αυτό μου την έχει σπάσει κυριολεκτικά. Συναντιέται μια ξένη αντιπροσωπία. Άρα παιδί μου με mm. τον πρεσβευτή και τον υπουργό τη mm. άλλη χώρα. Mm. Και δεν δημοσιεύονται ποτέ. Από πού και σου που. Γιατί. Mm. Δεν πρέπει να ξέρω εγώ τι είπαν αυτοί οι κύριοι. Εγώ ω πολίτη. Δεν πρέπει να ξέρω. Γιατί να μαθαίνω από κλειστέ διαρροέ και δίθεν και τάχα να σου πω όμω ότι χθε ο κύριο Σαββάρα υποδέχτηκε το βούλγαρο ομολογό του. Ο βούλγαρο ομολογό του δεν είχε έρθει mm -hmm. χθε. Mm -hmm. Λοιπόν και τι έκανε αυτό που ξέρει να κάνει από μικρό. Τον λάδωσε. Τον λάδωσε. Του έδωσε Ελλάδα την καλαμάτα. Εγώ νόμιζα ότι ήξερε κάτι άλλο. Του έδωσε Ελλάδα την καλαμάτα. Εγώ θα έλεγα στο βούλγαρο του. Να προσέξεις πολύ το λάδι που του δώσε, διότι από ό,τι έμαθα, καλά, δεν καλά, είναι ναι. ατόφιο μεσυνιακό καλαματιανό λάδι. Εσύ ξέρεις τι, εσύ έχεις εσύ είσαι δεν από την καλαμάτα είναι, και αυτός... ξέρεις τι γίνονται εκεί τα πράγματα. Καθότι αυτός... Γιατί το λες... Κοίταξε, κατάγεται από μια οικογένεια και από μια και ο ίδιος, οι είναι φαγκοφωνιάδες. Ήταν, μια ζωή φαγκοφωνιάδες. Ναι, γι' αυτό το δώσε μικρό μπουκαλάκι, δεν του δώσε την εκέφραση. Γι' αυτό σου λέω. Είναι ιταλικό το λάδι, με μισήνιακή εσάνης. Ούτε καν αμφιλικό λάδι δεν πήγα να το δώσει. Ωραία, τώρα έρχονται οι αποκαλύψεις. Για το λάδι της οικογένειας, αμφιλίκη. Μην αγοράσετε λάδι την οικογένεια σας. Μα τώρα... <ΣΠΟ> για να μας πωλήσουν. <ΣΠΟ> Αυτό είναι ναι. Νομίζω ναι. Εξακριβωμένο. <ΣΠ> Πολύ λοιπόν. Ε, ναι, πρέπει να παραδώσουμε σκητάλη στο Χάρι Μπότσαρη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Άρτεφμ στους 90,6. Χάρι Μπότσαρη αμέσως τώρα. Εμείς θα είμαστε αύριο μαζί. Τετάρτη, λίγο μετά τη μία, μία και πέντε Δημήτρη Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Και μην παραπονείστε που βρέχει. Όχι. Είναι σαν... μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθουμε κολύμπι. <laughs> Α, και όπως είπε και ένας φίλος, εσύ πρέπει να μάθει υποφρύχιο Δημήτρη. Λοιπόν, υποφρύχιο. Έτσι μου γράφει. Ναι, που χρειάζεται δύο. σκάφος όπως. <laughs> <laughs> λοιπόν, μέχρι αύριο να είστε καλά, καλή δύναμη.